Καλό μεσημέρι φίλε και φίλοι. Καλώς ήρθατε στον Artefm στου 90,6 εκπομπή ΑΕ. Δήμη Καζάκης Γεωργία Μπάστα μαζί σας, έως τις 2 και μισή, όπως κάθε μέρα βέβαια, έτσι και σήμερα. Και εσείς μαζί μας ε, όλες τις ώρες της ημέρας, λαμβάνουμε τα μηνύματά σας στο εκπομπή αε, παπάκι, gmail.com ή μέσω SMS, γράφετε επαμ, e ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 54344. Τρίτη σήμερα... Δεύτερη μέρα της εβδομάδα ε, μετράμε και σήμερα. Ε, έχουμε επίσης ένα παζλ των φόρων. Δεν ξέρω, δε θα, εσύ δεν αυτά τα πράγματα. Όχι. Έτσι, το ξέρω. Απλά λέω, ήθελα λίγο ότι από το πρωί ε, βγαίνουμε και μετράμε. Πώς θα είναι ο φόρος για το, για το αγροτεμάχιο, εκτός σχεδίου, mm -hmm. το σπίτι χεδίου, εκτός σχεδίου, εκτός σχεδίου, γενικά για όλους. Ναι. Και οι αγρότες φορολογηθούν, αλλά με άλλο καθεστώς. Δεν το ξέρουμε ακόμα όλα, είναι συγκεκριμένα. Ναι, θα μας κάνει έκπληξη. Ναι, εγώ δεν ήξερα βέβαια, δεν ήξερα τόσο πάντων, δεν περίμενα. Άκουσα σήμερα τον κυβερνητικό βουλευτή, τον κύριο Ψαριανό, mm -hmm. ε, κάτι του ρωτησαν για το φορολογικό. Και είπανε με αυτό το φορολογικό δεν είναι το κανονικό φορολογικό. Το κανονικό φορολογικό λέει θα έρθει τον Απρίλιο. Ε, ναι. Αυτό λέει ήταν Ακριβώς. Απλά το είπε ο κυβερνητικός πλευθής, ότι αυτό ήταν απλά ένα είσπρακτικό πρακτικό νομοσχέδιο. Ε... Είχε καπνίσει πρώτα που το πει ή όχι. Δεν ξέρω, καπνίζει. Ε, νο... Το έχει πω, πω Είναι διαθέμιση. καπνιστής, ναι. αυτό θέλω να πω. Α, δεν ξέρω ότι είναι καπνιστής. Εντάξει. Είναι καπνιστής διαφορών ουσιών, όχι μόνο. Δεν τα ξέρω αυτά. Λοιπόν, οπότε μετράμε. Ε, οι συνταξιούχοι θα, θα μετρήσουν για διευκόλυνσή του το άκουσες φαντάζομαι ε, πληρώνει από σήμερα όχι από αύριο. αύριο και την πέμπτη για δύο μέρες πάντως, δημιανία, πάντως ναι. η Τρόικα σκέφτεται ότι όποιος πεθάνει έγκαιρα θα αφήνει μια μισή σύνταξη στην χείρα του τι εννοείς δηλαδή, έγκαιρα, πεθάνει όχι το έγκαιρα, έγκαιρα για να το ξέρουμε πριν εσπράξει αααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααα θα δώσουν ένα, ένα μισή μηνιάτικο στη χείρα του. Α, γιατί εγώ ήξερα ένα. Αυτό είναι αληθινό τώρα mm. που θα πω. Mm. Μια γειτόνισα πέθανε άντρα αυτή τη γυναίκα πριν τα Χριστούγεννα ναι. και μόλι είχε πάρει και τη σύνταξή του, άνθρωπο. Πέθανε, ξέρω εγώ, δύο-τρει μέρε μετά, αφού είχε πάρει τη σύνταξή του. Και αφού πέθανε και πήγε να δηλώσει όλο αυτό το διαδικαστικό, το φρικτό που έχει για να δηλώσει στο θάνατο, τη είπαν λοιπόν από το ΙΚΑ ότι πρέπει να δώσει πίσω τη σύνταξη. Διότι αν είχε πεθάνει ο άντρα τι 10 μέρε μετά από την ημερομηνία, θα μπορούσε να την κρατήσει. Από τη στιγμή που πέθανε, α πούμε, στι αρχέ του μήνα, πρέπει να την καταβάλει πίσω τη σύνταξη. Με βάση. Αυτό Λέβαια, είναι ο νόμο. Επειδή λε για το έγκαιρα, πρέπει <ΣΣ2> <ΣΣ2> να προσέχουμε και πότε φεύγουμε από τη ζωή. Ναι. Αυτό θέλω να πω. Όλα έχουν τη σημασία. Να, να βγάλουμε την ειδική τεχνική που κράτησε στη ζωή τρία χρόνια επιπλέον τον Πρέσνιεφ, ενώ είχε πεθάνει. Α, τον κρατάγανε στη ζωή τρία χρόνια ναι. και τον βγάζανε έξω πατάγανε κουμπί, σηκώνε χέρι χαιρετούσε τον κοκκινό στρατό ναι. από το που παρέλευνε κάτω από το, ξέρεις, το, ναι, το ειδικό μέρος που είχε στο μαυσολείο του Λένιν πατάγανε κουμπί, σηκώνε το χέρι χαιρετούσε ναι. πατούσε ένα άλλο κουμπί, χαμογελούσε, χαμογελούσε. έφτασταν, ναι. δεν υπήρχαν και άλλες κινήσεις μετά, μετά δεν περπατούσε τον σηκώνανε και τον πατάνε το το μέσα το μεταφέρανε ναι. Ναι, αυτό γύρω, ναι. χρόνια. Αυτό είναι αλήθεια που λέω, δεν είναι ε, πλάκι. Ναι. Αλήθεια είναι. Ναι, αλλά ο Πρέσνιεφ είχε πρόσβαση στο σύστημα υγεία <κυκλώ> τη χώρα του. Εδώ 6 στου 10 Έλληνε δεν έχουν. Ναι, αφού του δώσανε το τρία χρόνια προσδόκιμη ζωή μετά θάνατο. Εντάξει, ε, αυτό θέλω δηλαδή... να πω. Ε, είναι. Και... Θαύμα, θαύμα. Μιλάμε για κοινά ε, από ναι, τα συστήματα ναι, υγεία, δηλαδή. Ναι, όποιο έχει αμφιβολίε, αυτό θα διαφημίζουν οι Ρώσοι. Εμεί κάνουμε. Σοβιετική τώρα, τα χάσανε οι Ρώσοι, δυστυχώ. Εντάξει, οι Ρώσοι, οι Σοβιετικοί, η ίδια φίλη παραμένει, βρε αλλάζουν. Θέλω να πω δηλαδή. Αυτό είναι πάντως ιστορικό γεγονός, mm. το έχουμε επιβεβαιώσει, μας το είχαν επιβεβαιώσει σε ειδική αποστολή που είχαν πάει Σοβιετική mm. το, χιλια... mm. το Γενάρη του 1987 για να μελετήσουμε στα στραβωμάρα μας και αυτονών χειρότερα. Λοιπόν, τα οικονομικά της περιστρώϊκαν, mm. ε, να σας διαβεβαιώσω ότι όντω έτσι ήταν, επί τρία χρόνια τον κρατούσαν ζωντανό και τον περιέφεραν λες και ήταν ένα ζόμπι. Θαυμάζω την ιατρική του τεχνολογία, όντω. Του πήρε τρία χρόνια για να αποφασίσουν το διάδοχο. Όχι, όχι. Τρία χρόνια για να φτιάξουν τι κομματικέ ισορροπίε, ώστε να μα έρθει ο Γκόρμπι. Τόσο γρήγορα, ναι, ναι. Δεν ήταν προετοιμασμένοι οι μηχανοί ότι κάποια στιγμή θα πεθάνει ο Περασνιέ. Όχι, όχι. Μεσολάβησαν βεβαίω δύο γενικοί γραμματεί. Ένα νεκρός που εκλέχθηκε ω νεκρό ω γενικό γραμματέα του Κούπουσέ, αυτό ήταν ο να σου ο... πω, θα κατηγορηθούν για νεκροφιλία, έτσι. Λοιπόν, <laughs> μετά ήταν ο... ο Αντρόποφ, αυτός δεν ήταν νεκρός, <laughs> αλλά νεκρό. το σκοτώσανε <σχελίδι> όντω η γραμματέα, Δολοφονήθηκε α, με συγκεκριμένη τε, τεχνική, ακριβώς όντα για γραμματέας <σχελίδι> του Κουκουσέ και για να έρθει μετά ο Γκόρμπη. <σχελίδι> Μάλιστα, κάνανε και τέτοια δηλαδή, έτσι. Ε, κατά ξέχασα. Mm. Από την τσαρική Ρωσία έχουμε γνώση. Σωστά, από παλιά. Όταν απομονώνει τόσο πολύ εξουσία και παίρνει τσαρικά χαρακτηριστικά. Παρά το γεγονό ότι δεν ήταν τσαρική η χώρα, αλλά ούτε το καθεστώς ήταν τσαρικό. Είναι λογικό να έχει αυτά τα πράγματα. Το γονίδιο. Είναι, είναι λογικό, είναι η, η λογική τη εξουσία. Mm -hmm. mm. Μια και μιλάμε για την παλιά Σοβιετική Ενώση. Ε, θα, να δω θα κάνω, στα ναι, με υγεία. παρακαλέσανε κάποιοι ναι. παλιοσύντροφοι οι οποίοι έχουν ακόμη την, τη σχηζοειδή παράνια να παραμένουν σε αυτό το πράγμα που επικαλείται ότι είναι ΚΚΕ mm -hmm. να σχολιάσω ε, λίγο τη δήλωση του γραφείου τύπου του Κουκουέ σχετικά με την διάρρηξη του σπιτιού της κυρίας Κανέλη Όπου ανάμεσα στα άλλα λέει το εξή καταπληκτικό. <ΣΣΠΣ> η, προειδοποιητική βολή, η, συγγνώμη, η προειδοποιητική εισβολή στα ξημερώματα, συμμετα ξημερώματα, στου της τη βουλευτή, βουλευτή του, του, του κουκουέλιάννα Σκανέλη έχει πέραν τη ληστεία και άλλου στόχου που διερευνούνται από το κόμμα μας. Σερλο Έχουν δεν στο το περιθώριο. Σερκον Αντόιλ. Λοιπόν. <ΣΣΣΣ> Τέλο πραγματικά, πέρα από το γεγονό ότι είναι αστείο και δεν θέλω να ασχοληθώ διότι εντάξει είναι ένα, το, το, το, το να συλληστεύουν είναι μια πράξη ας πούμε προσβολής η οποία είναι πραγματικά το όποιος το έχει ζήσει είναι... Είναι κάτι βάρβα, άρα καταρχάς, έτσι είναι... Άρα το να προσπαθήσω με το πολιτικό, να το, το εκμεταλλευτείς πολιτικά σε κάνει χειρότερο από τον άνθρωπο που μπήκε μέσα και λίστεψε, yeah. που δεν ξέρω και ποια είναι τα κίνητρά του. Uh -huh. Αλλά εμένα αυτό που μου ζήτησε να ασχολιάσω είναι αυτό. Uh -huh. Είναι ότι η κυρία ηγεσία του, του Περισσού mm -hmm. όταν μπήκανε στο μουσείο Χαρίλαο έξω από την καρδίτσα το λαϊλατίσανε διότι η κυρία Παπαριά δεν είχε τα χρήματα να το φυλάξει, παρά το γεγονό ότι την ίδια τη φυλάνε 8. Και τη λαϊλατίσανε μέχρι αηδία. Παρά το γεγονό ότι πιάστηκε α, νομίζω την, α, από την ασφάλεια καρδίτσα. Ε, οι συγκεκριμένοι κλέφτες οι ληστές δηλαδή που το κάνουν αυτό το πράγμα που κάνει τη ληλασία τότε η ηγεσία του Κουγουέ δεν νοιάστηκε ούτε να βγάλει μία ανακοίνωση δεν είχε την υπηστησία mm -hmm. για κάτι που έφτιασε mm -hmm. η ίδια υποτίθεται mm -hmm. να τιμήσει τον παλιό γραμματέα και, το, και που την... στο κάτω κάτω τους ό,τι νεότερη... διαφωνείς και να έχει κανείς mm -hmm. Εντάξει, είχε, ήταν, ρε παιδί μου, πα, μιας παλιά γενιάς, η οποία, παιδί μου, είχε στιγματισμία, Είχα κάποιους αγώνες να επιδείξει. Βεβαίως, όχι, βεβαίως, τους αγώνες που έχει να επιδείξει κυρία Παπαρήγα. Και το ανάστημα τη κυρία Παπαρήγα, αλίμον. Και εξαιρετικά φιερωμένο στην ίδια είναι αυτό που μου γράψανε επανειλημένα επαναλημμένα, πέντε που παραμένουν εκεί, δεν ξέρω για ποιο λόγο, ίσως οι ψυχίατροι Μαρα... να μα εξηγήσουν ναι. ναι, ναι που μου λένε «Σε παρακαλώ, πες κάτι για αυτό το πατομπούκαλό. καλό». Ε, αυτή είναι η ονομασία της Γενικού Γραμματέα του Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας σήμερα στα ενεργά μέλη του κόμματο, που δεν έχουν πλέον χουλικανικοποιηθεί τόσο πολύ ώστε να προσκυνάνε ό,τι λέει η ηγεσία τους. Μετά τη δεδήλωση που έγινε στο Μουσείο Χαριλά Φλωράκη, που δεν νοιάστηκε καθόλου, παρά το γεγονό βεβαίω ότι έβγαλε αυτή την ανακοίνωση για την κυρία Αλιάνα Κανέλη. Εγώ το καταλαβαίνω απόλυτα, καθότι ήμουν παλιός, είχα ζήσει τη μετάβαση και ξέρω πως η κυρία, δεν θα την πω, όπω την ονομάζω, είναι σύντροφη τη μέσα στο κόμμα, η κυρία, κυρία Συγνώνη Παπαρήγα, συμπεριφέρθηκε στον ίδιο το Χαρίλα Φρολάκη εν ζωή και όταν αυτός ήταν άρρωστος, Μάλιστα. Με το χειρότερο δυνατό τρόπο λοιπόν και το τι υπέφερα ένας άνθρωπος ο οποίος έχαρε τις δυνάμεις του γιατί ήταν όντως σοβαρός, σοβαρά άρρωστος για καιρό πριν ε, το τελευταίο του ταξίδι και το τι υπέφερε στα χέρια του κόμματος που υπηρέτησε όχι βέβαια από τον κόμμα που το σεβόταν και το σέβεται άλλωστε όποιο τον γνωρίσει ή όποιο σαν άνθρωπος, σαν αγωνιστή ας πούμε το σε γιατί όντως άκησε τον κόπο αλλά στην ηγεσία που ο ίδιος ανέδειξε στις πλάτες του mm -hmm. ανέβηκαν αυτή και το λέω και το σημειώνω και φτάνω σε εδώ απλά λέω τουλάχιστον εδώς αργεί εδώς Τι, ντροπή, τσίπα τη αξιοπρέπεια mm. Κοίταξε, πέρα από έλλειμμα δημοκρατία, έχουμε και έλλειμμα σε. Αξιοπρέπεια. Στο Δημοκρατία δεν βρίσκουμε. Την αξιοπρέπεια. Πώ θα τη χάσει να βρούμε Λοιπόν, είναι ένα θέμα. Τη εποχή αυτή. Ελπίζω η Οι, οι παλιοί μου συντροφινά ικανοποιήθηκαν, αλλά τέλο πάντων, ρε παιδιά. Πώ αντέχει η δική μα. Έλεω δηλαδή. Α, αυτό είναι ένα ερώτημα στο οποίο πρέπει να απαντήσουν. Πιστεύω ότι πρέπει να απαντήσουν σύντομα. Εγώ πιστεύω ότι θα, θα, θα, θα, θα απαντήσω. Καταρχήν, να απαντάει η κοινωνία και είναι δράμα. Ναι. Να απαντάει με τον τρόπο αυτό που απαντάει η κοινωνία για ένα κόμμα που υποτίθεται στρατεύθηκε, δημιουργήθηκε για να την υπηρετήσει. Δηλαδή, τι να πει κανεί, δεν υπάρχει πιο ταπεινωτική εξέλιξη για ένα κόμμα που συμβόλησε ό,τι συμβόλησε mm -hmm. στι πιο ηρωικέ του στιγμέ, σαν αυτό το κόμμα που λέγεται Μουσουλκοκόμα Ελλάδα. Δηλαδή, είναι. είναι όχι, ντροπτή, τι να πει ε, πλέον η όλη ιστορία. Το, το θέμα και δεν αφορά μόνο αυτούς που θεωρούν ή θεωρούν ή αισθάνονται ότι είναι κομμουνιστές ή οτιδήποτε. Αφορούν κάθε δημοκράτη, πατριώτη και αυτήν την χώρα, οφείλουμε να αναγνωριστούμε ότι αυτοί οι άνθρωποι, κάποιες γενιές πριν ας πούμε, είχανε δώσει αγώνε mm -hmm. αγώνες. Φοβερός. Από εκεί πέρα τώρα, τι τροπή είναι αυτή, δεν μπορώ να το καταλάβω. Όχι πάρα οργάνωση οργάνωση ισουίτικη έχει μεταμορφωθεί η οποία είναι και μάλιστα να σου πω και κάτι άλλο διαβάζω ξανά ας πούμε τις προτάσεις που κάνουν μέσα στο λίγο χρόνο που μου μένει ασχοληθώ με πράγματα που δημιουργούν σοβαρό πρόβλημα στο νευρικό σύστημα του ανθρώπου λοιπόν είναι εντυπωσιακό βλέπει ακόμη και τη δυνατότητα ένα κόμμα υποτίθεται αναφέρεται στους εργάτε. και εφόσον προφανώς δεν έχει καμία δυνατότητα να στατολογήσει εργάτε πλέον. Θα στατολογεί μετανάστε. Και μου έρχεται τρελά, ας πούμε, γιατί όλο το εργατικό κίνημα, ο τρόπος που σκοτήθηκαν όλα αυτά τα κόμματα και όλα αυτά τα πράγματα, καμία σχέση με αυτές τις λογικές. Προφανώς, η εντολή που έρχεται απ' έξω και από πάνω, στο νέο καθεστώς κατοχής που θέλει να παίξει το ρόλο της αυτή η ηγεσία, είναι το εξή. Στις ειδικέ οικονομικές ζώνες, η εργατική τάξη ποιοι θα είναι ο τόπο πληθυσμό είτε θα πάει σε ένα σκλαβοπάζαρα ή θα τον εξοντώσουν. Οπότε τι γίνεται. Χρειάζονται και έναν πολιτικό μηχανισμό καταστολή αυτών των α... τον... Τον εξαθλειωμένων ανθρώπων που θα του φέρνουν με του χειρότερου δυνατού όρου αδούλου να δουλεύουν στην ειδική οικονομική ζώνη. Εκεί πάει να ποντάρι φαίνεται η ηγεσία του το κομματό. Γι' αυτό και ανοίγει και βάζει ο στόχο τη, πούμε, στο καταστατικό τη αλλά και στη θέση τη, να γίνει. Το κόμμα των μεταναστών. Δεν δικαιολογείται διαφορετικά. Δηλαδή, είναι, είναι παραλαβά πράγματα αυτά. Εντάξει, δεν δικαιολογείται και με το γεγονό, ε, Δημήτρη, ότι. Ενδοχομένω, να επιδοτείτε και ότι... γι' αυτό. Έχει... Ανά ναι. το κεφάλι. Πόσου έχουμε εδώ μέσα, πόσου πειθαρχούμε και έχει εμπειρία με την έννοια ότι έπαιξε αυτό το συγκεκριμένο ρόλο στα μεγάλα εργοτάξια των γνωστών και μη μεγάλο εργολάβων ελέγχοντα το Συνδικάτο Οικοδόμων. Που από το Συνδικάτο Οικοδόμων το μετέβαλε σε Συνδικάτο Εργολάβων. Οι οποίοι βεβαίω κατά κύριο λόγο δουλεύαν με Φιλιπινέζους, Πακιστανούς και Πακιστανού λοιπά ως υπεργολάβοι στα μεγάλα έργα. Mm -hmm. Και τώρα λέει: Εντάξει, α εγκαταλείψουν το συνδικάτο έτσι αλλιώ. Το διαλύσανε που το διαλύσανε. Το ξεφτιλίσανε το, το πιο πω, ιστορικό συνδικάτο. Και γι' αυτό της δεν έχει αριστερή κοινωνία πλέον. Λοιπόν, και ερχόμαστε τώρα να το παίξουμε εμεί οι ίδιοι. Και μια και χάνουμε από το Κοινοβούλιο ό,τι λεφτά χάνουμε, μήπως το επιδοτηθούμε από τον ΟΗΕ, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στα πλαίσια των ΜΚΟ, mm. των μη κυβερνητικών οργανώσεων, mm. που βεβαίω ε, συντηρούν την κατάσταση ή και μάλιστα διευκολύνουν την κατάσταση δουλεμπορίου ανθρώπινων ζώων που ξεριζώνονται από την Ασία ή από την Αφρική ή από αλλού και του φέρνουν να δουλέψουν στα κέντρα, στα γκέτο που δημιουργούν ακόμη και μέσα στην Ελλάδα, την Ευρώπη. Mm -hmm. Αυτή είναι η ε, ετρελαίνεσαι και λες ρε όλε και μόνο το να υπάρχει εκεί είναι η μέγιστη ύβρη για ό,τι θεωρεί κανείς λυτρωτικό συνδέθηκε ως λειτουργικό, ως ελπίδα, ως προσδοκία και πρόοδος με αυτή την ιδεολογία, την πολιτική και την δράση έστω ρε παιδί μου και σαν αυταπάτη άνθρωποι του Θεού ε... που για μένα δεν ήταν αυταπάτη ναι. αλλά ρε όλε. Είναι ύβρι και δε... μόνο το γεγόνος ότι υπάρχεις. Αυτό ήθελα να σα πω ότι η πραγματικότητα αποδεικνύει αυτό που λες. Η κοινωνία mm. πλέον mm. δεν έχει ρίσματα στην κοινωνία. Η κοινωνία έχει γυρίσει την πλάτη στο συγκεκριμένο χώρο. Θα μείνει εκεί μόνη μια έτσι, ηγεσία. Δεν, δεν ξέρω τι θα, θα γίνει γιατί το έχει την περισσό... υποστήριξη του, κράτου, του κράτους. Και έχει την το υποστήριξη του καθεστώτο κατοχή. Και δεν ξέρει πώ αυτό το εξάβλωμα mm. θα, θα, θα διατηρηθεί θα, για όσο διατηρηθεί. Θα, κράτη, θα, ναι, θα, θα διατηρείται με ένα μικρό ποσοστό. Στο κάτω, κάτω γραφή, το αδελφό κόμμα τη κυρία Παπαρήγα, στο κατεχόμενο Ιράκ, υπάρχει, ζω... υπάρχει και αναπτύσσεται. Mm. Χάρη στου μισθοφόρου που πληρώνουν οι Αμερικανοί για να το φρούρουν, mm. διότι βρίσκεται στην πράσινη ζώνη. Η ε, πράσινη ζώνη, όσοι δεν ξέρουν, είναι μια ειδική περιοχή στη Βαγδάτη που έχουν φτιάξει δυνάμει κατοχή των Αμερικανών και εκεί περιφρουρείται αυτό το πράγμα ώστε το κίνημα αντίσταση του, του Ιρακινού λαού να μην μπορεί να επιφέρει πλήγματα εκεί. Εκεί μέσα στην πράσινη ζώνη είναι και τα γραφεία του Κομμουνιστικού Κόμματο Ιράκ mm. το οποίο κάνει διαδηλώσει με σιωροδρέπα, κόκκινε σημαίε κτλ. Συνοδεία Αμερικανών πεζοναυτών και τώρα που φύγανε οι Αμερικανοί πεζονα, mm. πεζοναύτε από την κύρια φρούρηση τη mm. κατεχόμενη χώρα του Ιράκ. Συνοδεία μισθοφόρων από ιδιωτικέ αμερικανικέ εταιρείε ναι. προκειμένου αυτοί να μην μεταβληθούν σε στόχο ναι. όπω έχουν ανακοινώσει το κίνημα αντίσταση στο Ιράκ. Έχει πει ότι τα, τα δύο λεγόμενα κομμουνιστικά κόμματα του Ιράκ αποτελούν νόμιμο στόχο τη αντίσταση διότι είναι ε, κόμματα που συνάδουν και στηρίζουν το καθιστώ κατοχή. Διότι όπω λένε και οι ίδιοι, εμεί είμαστε ναι. στενάδε στον καπιταλισμό. Ναι. Δεν μα ενδιαφέρει αν η χώρα μα είναι υποκατοχή ή όχι. Α, Έτσι. Συζοφρέμια το παράλογο. Όχι δεν είναι το, το παράλογο, είναι η ίδια λογική, ε, δε, είναι η ίδια ειδολογία που μεταφέρετε ακριβώ ακριβώς, αγροκόρικό λοιπόν, Μόνο Εντάξει, που εκεί ναι. φαίνεται ξεκάθαρο, γιατί ναι. είναι έχει του οπλοφόρου. Είναι πιο έντονο αυτό. Ναι. Τους, ε, υπάρχει, αν όποιο θέλει μπορεί να μπει στο διαδίκτυο να, να, να δει τι φωτογραφίε. Ναι. Έτσι, μην τρελαθούμε Παρ' φωτογραφίες, διαδήλωση 500-800 αθ... ανθρώπων με σειροδρέπανα και ιστορίες και ναι, το, ναι. το Μάρκετ, το Στάλιν και όλα αυτά τα πράγματα και δίπρο και λίπτα από, τους... από μισθοφόρους ή από Αμερικανούς στρατιώτες στρατιώ οι οποίοι έχουν κάνει προσταθετικό κλειό και... κοιτώντα προς τα έξω ναι. και τους πηγαίνουν. Ναι. Μήπω τυχόν ωραία. Μα ναι. από τέτοιους κομμουνιστές έχουμε πρέξει. Μας έχουν πρέξει τα δύο Δεν τους θέλουμε. Φτάνει η παιδιά. Είναι Γι' αυτό άλλωστε και η ηγεσία του, του, του Περισσού δεν τους έχει καταγγείλει ποτέ αυτό το πράγμα από τότε που υπάρχει mm -hmm. η κατοχή στο Ιράκ. Mm -hmm. Ε, καλά, όπως είπαμε δεν έχει πει και κουβέντα για την Κύπρο. Λοιπόν, το ενώ, για τον το κύριο Χριστόφια, ναι. για την Κύπρο. Όχι παιδιά, γιατί μας κατά τα λεφτά. Κάτσε Ήταν. μισό λεπτό δηλαδή. Αυτό θέλω να ότι, ναι. Ε, θέλω... ξέρω ότι δεν το γνωρίζεις, τώρα το είδαμε, μας έστειλε ένας φίλος, ε, χθες συνοβραδινή είδηση, για την Ισλανδία ναι. Υπάρχει μια είδηση. Όχι, δεν την έχω δει. Λοιπόν, θα την δι... δι... πούμε με λίγα λόγια, γιατί και πολλοί ακορατέ θα την γνωρίζουν. Ε... Διότι και εγώ χθε, ε... σίγουρα δεν νομίζω ότι την άκουσα σε δελτίο ειδήσεων. είναι από αυτό που πάει αλλού. Δεν μα αφορά. Ε... Δι... Εγώ το διαβάζω από την ελευθεροτυπία ε... Από την ιστοσελίδα τη ελευθεροτυπίας την ηλεκτρονική. Mm -hmm. Δικαίωση τη Ισλανδία για διαγραφή χρέου χωρί αποζημίωση. Το δι... πω, πω τώρα λοιπόν θα σου πω υπάρχει λέει απόφαση κόλαφος για τους δανειστές της Ισλανδίας η Ισλανδία είχε το δικαίωμα όταν οι τραπεζέ της κατέρευσαν τον Οκτώβριο του 2008 να αρνηθεί να αποζημιώσει τους ξένους επενδυτές αποφάνθηκε το δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ζώνης ελεύθερων Ανταλλαγό Α, το... ναι Το Είναι δικαστήριο. Α, στο μεταπώ. δικαστήριο mm -hmm. λοιπόν πήγαινε η Βρετανία και η Ολλανδία ναι. και η απόφαση, α, βλέπω, έχει εισέρθεση με άλλα βέβαια, που είναι σχετικά. Ναι. <laughs> Έτσι. Λοιπόν, χιλιάδες άνθρωποι που είχαν πάρει στεγαστικά δάνεια σε ξένα νομίσματα, όσο η Ισλανδική κορώνα ήταν σκληρό νόμισμα, βρέθηκαν να χρωστούν πολύ περισσότερα χρήματα και οι κατοικίε τους να αξίζουν πολύ λιγότερο. Κάτι μου θυμίζει αυτό. Είναι το ίδιο πράγμα με εδώ. Γιατί είναι <laughs> σύμπτωση. Όταν κατέρευσαν οι τράπεζε και η οικονομία τη χώρα, ενώ πρέπει Ήτανε να πάρει μεγαλύτερη δόση κάθε μήνα. Εδώ θα ναι. να το... Γιατί ήταν ελεύθερο νόμισμα στι συναλλαγές στι διεθνεί αγορέ. Γι' αυτό ήταν σκληρό νόμισμα. Mm. Και ήταν υποχρεωμένη η Ισλανδία να το υποστηρίζει αυτό με αύξηση νομισματικού χρησιμοποίητου. Mm. Που Μάλιστα. σημαίνει τεράστιο κόστο για μια οικονομία. Μάλιστα. Γιατί συνέχεια να αγοράζει ε, χρυσά αποθέματα για να στηρίζει ένα νόμισμα με το οποίο κερδοσκοπούν οι τράπεζέ σου. Και όχι μόνο. Τώρα, κάτσε να πάμε γιατί η Βρετανία και η Ορανδία, αυτό δεν κατάλαβα. Οι Βρετανία ναι. λέει και Ολλανδοί Λανδίτε σε μετωτέ και ομόλογα τραπεζών τη Ισλανδία ναι. έχασαν όλα του τα χρήματα, σχεδόν 4 δισεκατομμύρια Τρελίνε. Το Λονδίνο και οι χάγοι αναγκάστηκαν να πληρώσουν το σύνολο των αποζημιώσεων. Α του αποπλήρωσαν αυτού που είχαν, είχαν παίξει με ομόλογα, είχαν καταθέσει σε τράπεζα τη Ισλανδία. Όχι καταθέσει. Όχι. Όχι. Όχι. Είχαν ομόλογα τραπεζ... ναι. τραπεζών Ισλανδίας. Τους... Αυτούς δεν δέχτηκαν να τους αποζημίωσαν. Δεν τους αποζημίωσε λοιπόν η Ισλανδία. Mm -hmm. τους, το... τους αποζημίωσαν όμω οι χώρες του. Ah. Οι ασφαλιστικές Οι ασφαλιστικές εταιρίες γιατί mm. όλοι αυτοί ασφαλίζουν mm. τις επενδύσεις. Οι ασφαλιστικές εταιρίες Α, ah, για να το πούμε τώρα κάτσε με συγγνώμη. Mm. Μισο... Να το κάνουμε απλά. Mm. Έχω, έχω ένα προϊόν, είμαι ασφαλιστική εταιρεία, είμαι μια εταιρεία κλιματοοικονομική ναι. και έχω ένα προϊόν, ναι. σε σένα, τον Έλληνα, mm -hmm. και έρχομαι και σου λέω, κοίταξε να δεις, έχει 100.000 ευρώ, λέμε ένα ποσό τώρα, ναι. μεγάλο, να <laughs> λέμε, να το επενδύσω σε ομόλογα Ισλανδίας. Ναι. Mm -hmm. Mm -hmm. Αυτό σου δίνει μέσα σε αυτό το πακέτο, εγώ σου λέω, ναι, Η εταιρεία που μεσολαβεί, η ναι. μεσολαβούσα εταιρεία που κάνει τη διαχείριση ναι. ε, των προϊόντων, των εμπειριτικών προϊόντων που επενδύει στα λεφτά σου, mm -hmm. σου μάλιστα ένα ελάχιστο όριο απόδοσης ή το κεφάλαιο. Ναι, ωραία. Αυτό λοιπόν όταν κρεμίστηκε, έπρεπε να το επιστρέψουν mm. στους επενδυτές. Ναι. Αυτέ οι εταιρείε. Ναι. Οι εταιρείε όμω αυτέ αρχίσαν να πιέζουν το Ισλανδικό κράτο να αναλάβει αυτέ Τι, Την ευθύνε και να πληρώσει τις υποχρεώσεις. σε βεντιτέ. Το Ισλανδικό κράτο κάτω από την πίεση του Ισλανδικού λαού, παρά το γεγονό ότι οι κυβερνήσει, δύο κυβερνήσει, ναι. δέχτηκαν την πίεση αυτή ναι. και αποδέχτηκαν να πληρώσουν, mm -hmm. όπω άλλωστε οι Ιρλανδοί, οι Πορτογαλικέ κυβερνήσει, οι, οι ελληνικές, οι Ελληνικέ. Κάτω από την πίεση του λαού δεν πληρώσαν. Μάλιστα. Το αποτέλεσμα τι ήταν, τις λεγόμα... αυτές τι εταιρείε τις ξεχρέωσε η... η Ολλανδική και η Αγγλική κυβέρνηση. Ah, πήγε εκεί το πράγμα λοιπόν. Ναι. Το και έτσι αυτέ οι δύο κυβερνήσει προσέφηγαν στο δικαστήριο. Προσέφηγαν στο συγκεκριμένο δικαστήριο που θα μου πείτε είναι και το συγκεκριμένο δικαστήριο ναι. για να ξέρουμε. Ναι. Λοιπόν, αυτό δείχνει εδώ, διότι ε, υπενθυμίζει ότι τότε είχε γίνει δημοψήφισμα και ο κόσμο τη Ιρλανδία είχε αποφανθεί ότι δεν θα σώσουμε με δικά μα χρήματα τι ιδιωτικέ τράπεζε. Γι' αυτό έγινε και όλο αυτό. Ακλήβος. Δηλαδή, α πούμε ότι όχι, κύριε, δεν σα αποζημιώσουμε εμεί, δηλαδή δεν θα δώσουμε εμεί χρήματα. Να πάνε να κλείσουν, να χρεοκοπήσουν. Ναι, παιδί μου, Δεν μου αφήνεται. Επενδύσει στο χρηματιστήριο. Εξήγησε. Γιατί θα έπρεπε εγώ να το. Εξήγησε και το εξή όμω, σε παρακαλώ. Πόσοι οι κάτοικοι που σίγουρα θα είχαν καταθέσει σε αυτή την τράπεζα, Κάποιοι από αυτού θα είχαν καταθέσει. Είχαν, είναι ναι. ναι. Αυτοί πήραν τι καταθέσει του. Όχι. Και όμω αποφασίσανε να μη σωθεί η τράπεζα. Ακριβώ. Δεν το βλέπω να γίνεται αυτό εδώ. Το βλέπω Γιατί πολύ, πολύ μόνο. Γιατί απλά το κράτο εγγυήθηκε τι καταθέσει. Αυτό που έγινε ναι. στην Ισλανδία ναι. είναι ότι ο λαός επέβαλε mm -hmm. να επιτρέψει το κράτος να χρεοκοπήσουν οι τράπεζες. Ναι, αυτό γι' αυτό σου λέω, μου φαίνεται Βρα, ξέρεις, πολύ, ε, πολύ προθυμένο. Όταν χρεοκοπεί μια τράπεζα mm -hmm. το κράτος εγκιά τι καταθέσει. Mm -hmm. και όταν χρεοκοπήσει όχι μόνο μια τράπεζα, mm -hmm. το τραπεζικό Λέ, σύστημα το τραπεζικό γιατί καταρρεύσε όλο το τραπεζικό σύστημα στην Ισλανδία mm -hmm. τα ιδιωτικά δάνεια χαρίζονται. Ναι, μάλιστα. Οι καταθέσεις όμως ναι. παραμένουν σε εγγραφές τις οποίες τις προστατεύει το κράτος Παραμένουν μπορεί να, το κράτος να μην μπορεί να στις δώσει άμεσα αλλά εγγυάται ότι μακροπρόθεσμα θα αποδώσει. ότι κάποια στιγμή θα σου αποδώσει ναι, τις καταθέσεις α, α, Ακόμη το, το Απιθέμε όμως το το κράτος, που έχει διαγράψει τα, τα χρέη με mm. ενώ αν έσωζε τις τράπεζες όπως κάναμε εμείς θα είχε και χρέο και καταθέσει. Και θα χάνεσαι τι καταθέσει σου. Κατα... Ναι. Με δύο τρόπου. Oh, yeah. Ή θα αναγκαζόσουν yeah. να πάρουν τι 20 να τι χρησιμοποιήσει γιατί θα σκόβανε yeah. του μισθού και τη δουλειά όποτε θα τα χρειαζόσουν και τα εκεί πέρα, mm. yeah. θα το πέρα. Ή θα στάτωργε η τράπεζα. Yeah. Προκειμένου να ενισχύσει τη ρευστότητά τη ε, για να μπορεί να πληρώνει. Προσπαθώ να καταλάβω κι εγώ και φαντάζομαι και οι μα. Ε, ε, στη ζυγαριά τι έπεσε, με κατάλαβε, ώστε να αποφασίσει αυτό Όχι, το πράγμα. Ναι. πίστευε στη, δυ στη δυναμή του ναι. και στη δυνατότητά του να επιβάλει στο κράτος την εγγύηση των καταθέσεων mm. και καταλάβει ήταν αρκετά έξυπνος mm -hmm. ώστε να καταλάβει ότι ο μόνος τρόπος για να, για να έχει τις καταθέσεις στο χέρι ναι. σε, από τη στιγμή που οι τραπεζές του χρεοκοπούν ναι. ήταν να βάλει το κράτος να επιτρέψει στις τράπεζες να χρεοκοπήσουν Μάλιστα. Στην Άργεντινή τώρα Προσέξτε ναι. τώρα. Στην Αργεντινή με το κοραλίτο που φτάσαν στο σημείο να δεσμεύσουν καταθέσεις mm -hmm. και τράπεζες και μετά καταρρεύσανε. Ναι. Οι καταθέσεις σώθηκαν. Α. Πώς σώθηκαν. Πώς σώθηκαν, ναι. Η κυβέρνηση και και μετά. Είπε, εγώ αναγνωρίζω, παρά το γεγονός ότι δεν αναγνωρίζω τις τράπεζες, δεν αναγνωρίζω το χρέος, αναγνωρίζω όμως ότι το Νοέμβρη 2001 που έγινε η δέσμευση των καταθέσεων, mm -hmm. ε, οι, οι, Ελ, οι Αργεντίνοι πολίτες είχαν αυτές οι συγκεκριμένες καταθέσεις στις τράπεζες. Το Αργεντίνικο το κράτος εγκυάται και θα αποδώσει πίσω mm -hmm. τι καταθέσεις. Mm -hmm. Η τελευταία ε, καταβολή mm -hmm. καταθέσεων και επιστροφής καταθέσεων από το Αργεντίνικο κράτος έγινε τον περασμένο Νοέμβριο. Μάλιστα. Mm -hmm. Σε 7 χρόνια δηλαδή, απόδοσε πλήρω τι καταθέσει. Ναι. Αλλά βέβαια εκεί κατέρευσε το σύμπαν, έτσι. Ναι. Στην Ισλανδία, χάρη στον λαό, δεν κατέρευσε το σύμπαν. Ναι, αλλά και στην μία περίπτωση και στην άλλη, επειδή φοβόμαστε για τα δύο σενάρια, βλέπουμε ότι. Ότι το κράτο είναι ότι αυτό το που το διασώζει οι που... καταθέσει. Αυτό. Ποτέ τράπεζα δεν διασώζει οι κατάθεση. Ε, ε, θέλω να κάνουμε μία ανάσα και να επιστρέψουμε για να μου πει και πάνω σε αυτό το ζήτημα. Γιατί μιλάμε για χώρε οι οποίε δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι. Και θέλω να μου πει τι σημασία μπορεί να έχει ή να μην έχει λοιπόν, αυτό. Γιατί ναι. εμεί είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι. Κάποιο μπορεί να ρωτήσει, εντάξει Δημήτρη Γεωργία, ωραία Ισλανδία, αλλά εμεί είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ανήκουμε σε άλλου κανονισμού. Έχουμε. Ναι, Οκ, okay, τι μπορούμε. Και να μου εξηγήσει και λίγο, ποιο είναι αυτό το δικαστήριο τη Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελεύθερων Ανταλλαγών. Είναι ναι. ένα διαιτητικό δικαστήριο ναι. που δικάζει υποθέσει ε, ανάμεσα κράτη mm -hmm. διαφορέ. Ανάμεσα κράτη. Όχι απαραίτητα δενιακές, ναι. μπορεί να είναι και εμπορικές υποθέσεις. Οποιαδήποτε δηλαδή ε, ε, πρόβλημα υπάρχει ανάμεσα σε κυρίακα κάτι. Λοιπόν, ε, θέλω να τονίσω κάτι τώρα σε ένα μικρό ψάξιμο που έκανα, ότι έχει πολύ σημασία που διαβάζει την είδηση. Συγκεκριμένη αυτή την είδηση που σου λέω. Ναι. Διότι αν πάτε στην ιστοσελίδα του Sky, γι' αυτό πριν σε ρώτησα τη διευκρίνηση, ναι. είναι καταθέτες οι Ολλανδοί και οι Βρετανοί. Λοιπόν, θα δείτε ότι στο ΣΚΑΙ ότι είναι καταθέτες. Όχι. Είναι επενδυτέ. Και μου έκανε εντύπωση και λέω ότι στο καλό. Δηλαδή έδωσε τα λεφτά στους καταθέτες, τους ξεχώρισε, τους διαχώρισε και είπε οι αγχώροι ε, οι καταθέτες. Εσύ πολύ καλύτερα γιατί έχεις δουλέψει στο, στο συγκρότημα. Αυτό ε, απλά λέω. Ε, τελικά έχει Ο κύριο με τη φιλαλήθεια τη ενημέρωση δεν έχει καμία σχέση. Έτσι. Άρα... Δεν λέω για τον κόσμο που δουλεύει εκεί πέρα, που εγώ σου Αυτοί σου είπα, ζουν σε, σε φυλακή κανονικά. Είναι η πρώτη αιώνα στην Ελλάδα. Έτσι. Το είπα, το, το υπογράφω. Ναι, η σωστό. πρώτη αιώνα στην Ελλάδα έχει γίνει είναι αυτή. Λοιπόν, παίρνουμε μουσική ανάσα και θα επιστρέψουμε εδώ να τα δούμε όλα. Λοιπόν, εκδομή ΑΕ, δούμε τι Καζάκε Γεωργία Μπάστα συνέχεια. Εδώ είμαστε και μιλάμε για διαγραφή χρέου. Τώρα που ο λογαριασμό αυξάνει και φουσκώνει συνεχώ και το καταλαβαίνουμε. <χω> Με αφορμή το παράδειγμα τη Ισλανδία, την είδηση που είχε από την Ισλανδία, έτσι, ότι τελικά δικαιώθηκε απέναντι στη Βρετανία και στην <χω> Ολλανδία. Ε, Καθώ Βρετανοί και Ολλανδοί ε, είχαν ομόλογα ε, Ισλανδική Τράπεζα και όταν κατέρευσε το σύστημα εκεί, η Ισλανδία αρνήθηκε να αποζημιώσει. Να αποζημιώσει. Έτσι, να αποζημιώσει, δηλαδή ο λαό mm. τη Ισλανδία. Ε, θα φέρουμε αύριο την, το σκεπτικό τη απόφαση να το διαβάσουμε, mm. έχει πολύ ενδιαφέρον. Λοιπόν, οπότε έχουμε μια διαγραφή χρέου χωρίς αποζημίωση. Αλλά ήθελα αυτό που σε ρώτησα, γιατί έχουμε πολλά να πούμε. Ναι, Με ναι, ναι. αφορμή αυτό, έχουμε και άλλα πολύ σημαντικά στοιχεία. Ότι η Ισλανδία είναι χώρα. Που δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, εμείς Πήγαινε να μπει. Εμείς όμως είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Mm -hmm. Ναι, δυστυχώς. Πώς μπορούμε να μπούμε σε μια τέτοια διαδικασία. Στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωση μέχρι και πρόσφατα ναι. υπήρχε μια συγκεκριμένη οδηγία η οποία έλεγε ότι οι καταθέσεις της το κάθε κράτος ξεχωριστά. Ναι. Τώρα, επειδή πάμε σε ενοποίηση τραπεζικού συστήματος και άρα η καταθετική βάση των τραπεζών ενοποιείται υπό ευρωπαϊκό έλεγχο, δεν υπάρχει κανένα ξεκαθαρισμένο μέτρο ή τρόπος, δεν υπάρχει οδηγία, δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο που να λέει ποιος εγγυάται. Πολύ φοβάμαι ότι ο φούφουτος εγγυάται. Ε, από εκεί και πέρα βεβαίως, εντός του ευρώ, το κράτος και να θέλει να εγγυηθεί δεν μπορεί. Mm -hmm. Διότι πώ αποζημίωσε η Αργεντινή για παράδειγμα του καταθέτε, έχοντα εθνικό νόμισμα, πώ αποζημίωσε χωρί βεβαίω να φορτώνει χρέο, διότι το να αποζημιώνει με το εθνικό σου νόμισμα τον καταθέτη δεν δημιουργεί ούτε πληθωριστική πίεση ούτε χρέο. Το ίδιο έκανε και η Ισλανδία, το εθνικό τη νόμισμα. Mm -hmm. Μια χώρα που δεν έχει εθνικό νόμισμα, το να λέει ότι εγγυάται τι καταθέσει, εάν η κυβέρνηση το εννοεί που στη συγκεκριμένη περίπτωση κόβω το χέρι μου ότι δεν είδη, έχει υπάρξει κυβέρνηση σε αυτόν τον τόπο που να εννοούσε ότι εγγυάται τι καταθέσει. Mm -hmm. Και αν βρισκόταν σε μια κατάσταση που θα πραγματικά θα το έκανε. Αλλά λέμε, όπω σαν ναι. υπόθεση εργασία. Ε, σημαντική όμω. Είναι ναι, ναι, ναι. έτσι. σαν υπόθεση εργασία, δεν μπορεί ναι. ακόμη και να ναι. θέλει μια κυβέρνηση ναι. σε περίπτωση κατάρρευση του τραπεζικού συστήματο να εγγυηθεί τι καταθέσει των πολιτών. Διότι για να της εγγυηθεί θα πρέπει να δανειστεί. Έτσι. Και πρέπει να δανειστεί χοντρά. Δεν είναι μιλάμε για αστεία. Ακόμη και τώρα που έχει διαλυθεί το τραπεζικό σύστημα η καταθετική βάση έχει γίνει φιλοφτερό. <Γιăm? Έχουμε 130 δισεκατομμύρια καταθετική βάση του τράπεζ. Πού να βρεθούν αυτά. Άρα δεν υπάρχει διαγραφή χρέου. Μέσω αυτό το μηχανισμό εννοώ διαγραφή χρέου. Έτσι. Ναι. Ε, μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσα στο ευρώ. Με τίποτα. Υ τώρα, υπάρχει διαγραφή χρέου mm -hmm. ε, με όρους των δανειστών. Ναι, όποτε, το όποτε διαγραφή χρέου το βάζω σε εισαγωγικά λοιπόν. Πάμε τώρα. Να. Ποιο είναι το θέμα, οι τακτικοί ακροατέ έχουν ακούσει πολλές φορές να λέω να. ότι με κανέναν τρόπο οι δανειστέ δεν θέλουν να μπουν σε διαδικασία νομικής αντιμετώπισης ενός οφηλέτη. Μάλιστα, σωστά. Το έχουμε δει Όταν δει, πρόκειται ναι. για κράτη. Ναι. Διότι δεν υπάρχει δικαστήριο στον κόσμο mm -hmm. που να δικαιώνει mm -hmm. τους δανιστές έναντι του οφιλέτη σε τέτοιο βαθμό που να απειλείται η σταθερότητα και η ακαιρεότητα του οφηλέτη. Mm -hmm. Αυτό οι δανειστές το ξέρουν. Πολύ δε περισσότερο ε, τώρα Όπου ένα μεγάλο μέρο τη λεγόμενη αγορά χρέου βρίσκεται στα χέρια των hedge fund ή επενδυτικών κεφαλαίων που κερδοσκοπούν στη δευτερογενή υπάρχει ένα μεγάλο κίνημα μέσα στου δικαστικού χώρου και σε πολιτικού χώρου στι ανεπτυγμένε χώρε όπου και στα πανεπιστήμια μιλάμε τώρα για σοβαρού ανθρώπου, έτσι δεν μιλάμε τώρα για mm -hmm. τουρνάριδε, ο mm οποίο -hmm. μάλιστα βρήκε. Ευκαιρία να δώσει λεφτά στου φίλου του και δίνει λεφτά σε δύο τελείω αναξιόπιστα κέντρα οικονομικών ερευνών. Σιγά μην μείνε το Ιωβέ. Α πούμε για να βγάλουν εκθέσει λέει για οικονομική ανάπτυξη. Θα γελάσει, δηλαδή. Καλά, αυτό καλά. είναι το μεγαλύτερο ανέκδοτο. Εκεί έφαγε και ήπια. Δεν μπορεί. Λοιπόν, ναι. το είναι ένα ωραίο τρόπο να φάμε χοντρά λεφτά χωρί να κάνουμε απολύτω τίποτα. Γιατί δεν μου λέτε, για δείξτε μου μία έκθεση σοβαρή που έχει βγάλει το Ιωβέ. Για να δείξτε μου σοβαρή μελέτη πρόβλεψη τίποτα για γέλια είναι όλα. Λοιπόν, τέσιο, αυτό ήταν απαραίτητη. Πάμε τώρα, λοιπόν, πίσω οι σοβαροί πανεπιστημιακοί, νομικοί, διαχειριστέ του χρέου, δικαστέ και όλα αυτά έχουν βάλει ένα θέμα και στη Βρετανία και στι ΗΠΑ αλλά και αλλού. Ισχύει αυτό και στη Γερμανία. Λοιπόν, έχουν βάλει ένα θέμα γιατί να δικαιώνεται ένα ιδιώτη δανειστή κάτοχος ομολόγων να. ο οποίο οδηγεί. Απαιτεί ε, καταβολή οφειλών από ένα κράτο όταν αυτό το κράτο έχει μπει σε διαδικασία αθέτηση πληρωμών, δηλαδή είναι πιστοποιημένη δηλαδή, η αδυναμία του να πληρώσει, και αυτό στηρίζεται σε, μια ολόκληρη, σε ένα ολόκληρο σκεπτικό που λέει το εξή: ναι. Ότι αυτό ο ιδιώτη δεν είναι ιδιώτη δανειστή, είναι ιδιώτη επενδυτή, διότι πάει και δανείζε, και πάει και τα ομόλογα υπάρχει. στη δευτερογενή ναι. με σκοπό την κερδοσκοπία. Ναι. Γιατί εγώ πρέπει να τον ευνοήσω. Μάλιστα. Έναντι ενό κράτου που αντικειμενικά δεν μπορεί να πληρώσει mm -hmm. και κυρίω πτώχευση. Γνωρίζει το ρίσκο εξάλλου. Άμπρακο. Λοιπόν, με αυτή τη λογική, λοιπόν, να. έχει υπάρξει ένα σοβαρό το πρόβλημα μετά το, την κρίση του 80, γιατί έχει αυξηθεί σύμφωνα με τα στοιχεία κατά 60% οι προσφυγέ. Σε δικαστήρια ναι. των διαδίκων ανάμεσα σε κράτο οφειλέτη και σε ιδιώτε ή κράτη οφειλέτη, οι mm -hmm. όπου τα δικαστήρια κατά κόρο ναι. γνωμοδοτούν υπέρ των κρατών φιλετών, Με αποτέλεσμα, μεγάλη όγκη χρέου να διαγράφονται μονομερό. Μάλιστα. Χωρί ο άλλο να μπορεί να κάνει τίποτα. Έτσι λοιπόν. μπορεί λοιπόν, να πάει πιο πέρα, μπορεί να αντιδράσει περαιτέρω. Ακριβώ. Όταν έχει α πούμε δικαστήρια που το έχουν. Νομ... Λοιπόν, με αφορμή την ιστορία τη Αργεντινή mm -hmm. με τον Γκούεζα, τον mm -hmm. <laughs> το δικαστή το στι ΗΠΑ, μια, yeah. ένα δικαστή ο οποίο δικαίωσε, έχει έτσι φαντ σε βάρεο τη Αργεντινή, ε, έκανε έφεση η Αργεντινή και mm -hmm. δικαιώθηκε mm -hmm. από το Ομοσπονδιακό Δικαστήριο και αναμένεται τώρα η τελική έκδοση να τελεσιδικήσει και κατά πάσα πιθανότητα από ό,τι γράφεται στον Αμερικανικό τύπο θα τελεσιδικήσει υπέρ τη Αργεντινή. Mm -hmm. Έχει μπει ένα τεράστιο θέμα. Για παράδειγμα, το editorial στι 17 Ιανουαρίου 2013, το New York Times, θέτει αυτό ακριβώ το θέμα και λέει: Επειδή από το 1980, τη μεγάλη κρίση τη το του 1980, χρέο στη Λατινική Αμερική, ε, υπάρχουν 61, 61 Υποθέσεις κρατών που έχουν δει ε, την εξέλιξή τους μέσα από τα δικαστηρία όπου και σε 61 χώρες δικαιώθηκαν οι οφειλέτες. Για, για ποσοστά διαδικασμής χρέους που ποικίλουν. Mm -hmm. Οπότε μπαίνει ένα θέμα. Εδώ. Mm -hmm. Και μπαίνει ένα θέμα και λέει πώς θα διαχειριστούμε αυτή την υπόθεση. Διότι εάν την αφήσουμε στην τακτική δικαιοσύνη είτε αυτή είναι τα μεγάλα διεθνή δικαστήρια. Χάγη mm -hmm. ή κάποιο άλλο. Ή Εκεί δηλαδή που προσφεύγουν τα, τα κυρίαρχα κράτη. Δεν μιλάμε για το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο είναι δοτό δικαστήριο. Έχει σαν μόνο. Ο, η βασική του λογική είναι να υπονομεύει την αυθυπαρξία και το κυρίαρχο των, των κρατών μελών. Δεν έχει καμία άλλη δικαιοδοτική δραστηριότητα και χρησιμοποιεί τη δικαστική του εξουσία εκεί που το βολεύει, ανάλογα με το πώ το βολεύει, για να πλήξει την α, κυριαρχία ενό κράτου. Αλλά μιλάμε για τη Χάγη, μιλάμε για το δικαστήριο, το επιδετικό που αναφέραμε προηγουμένω ναι, ναι. στην ελεύθερη ζώνη ε, του Βορρά. Λοιπόν, σε αυτά τα δικαστήρια, τα δικαστήρια δικαιοσύνη στα μεγάλα κράτη, τα, οι δικαστέ τείνουν κατά κανόνα να δημιουργήσουν μια τεράστια νομολογία υπέρ των κατών οφειλετών. Μάλιστα. Και λοιπόν, αναρωτιέται ο άλλο, λέει, κάτσε έτσι πώ πάμε. Θα μπορεί η όποια Ελλάδα. Mm -hmm. Να λέει εγώ δεν πληρώνω, ναι, σωστή, να τρέχουν ναι. οι δανειστές στα δικαστήρια, ναι. να δικαιώνεται η Ελλάδα σωστή, και οι δανειστές ναι. να μην να παίρνουν να, με τον ναι, μπουκάρι στο χέρι. Να μένουν με τα χαρτιά. Έτσι. Ναι. Λοιπόν. Και λέει και άλλα πράγματα ότι με αυτόν τον τρόπο μεγάλοι δικηγόροι, δικηγόρικα γραφεία κτλ. που αναλαμβάνουν τις υποθέσεις των εκατών ναι. οφηλετών, πάρα πολύ, ναι. έναντι των δανειστών, γιατί τελικά οι δικηγόροι κερδίζουν και διάφο δεν είναι. Εντάξει, ναι, αλλά αυτό είναι. νομίζω ότι είναι. Ναι, δικαστική. Ναι. Αγώνα να πληρωθούν οι δικηγόροι Σωστή. τώρα. Ναι. σιγά. Οπότε Αν πρέπει να μια καθολική λύση. Οπότε λέει το εξή: ναι. Να φτιάξουμε δικό μα δικαστήριο πυρηνικό. Και παραπέμπει στην πρόταση που είχε κάνει το ΔΝΤ, ναι. η διευθύντρια, μια από τι διευθύντριε του ΔΝΤ, ναι. το 2001, mm -hmm. όπου έλεγε να δημιουργηθεί ειδικό πτωχευτικό δίκαιο κρατών. Όπως για παραδείγμα, πτωχεύει μια επιχείρηση mm -hmm. και τη θέτουν στο άθρο 99 mm -hmm. ή ξεργόσε. Mm -hmm. Έτσι λοιπόν να δημιουργηθεί ένα δίκαιο πτωχευτικό διεθνές mm -hmm. το οποίο να θέτει υποπτώχευση και επίσημη καθάριση ανακάτωση το οποίο αδυνατή να πληρώσει. Και πού είναι η παγίδα εδώ? Πού είναι η παγίδα? Το, το, το έχουμε υποστεί ήδη. Αυτό λέω, δηλαδή... Στην ουσία η παγιδα εδω που ειναι παγιδα το εχουμε υποστει ηδη δηλαδη στην ουσια η ελλαδα Τι είναι? το πρότυπο με βάση το οποίο δημιουργείται το διεθνές πτωχευτικό δίκαιο, ώστε να μην μπορεί κάποιο δικαστήριο να επιδικάσει με βάση την αρχή της κυριαρχίας του κράτους. Ποιο είναι το τυράκι που σου δίνουν για να μπει σε αυτό το πτωχευτικό δίκαιο και να μην πας στον δρόμο της δικαιοσύνης. Το Θα γεγονός ότι το, κάπου... το πολιτικό σου σύστημα είναι πουλυμένο έτσι. Ναι. Άρα για να πω... μην πάμε μπζα... ναι. μακριά, ναι. έχουμε το, το παράδειγμα της Μία Δηλαδή. Για όποιον δεν ξέρει, Μιανμάρ είναι η παλιά Μπούρμα, Βυρμανία. Έτσι. Λοιπόν, από το 1962 η Μιανμάρ, αν θυμάμαι καλά την ημερομηνία, ε, διοικείται από στρατιωτικό καθεστώς. Πραξικόπημα. Μάλιστα. Το στρατιωτικό καθεστώς της Μιανμάρ, της, της πρώην Μπούρμα, έτσι ονομάστηκε η δημοκρατία της Μιανμάρ, Βυρμανίας, λοιπόν, είναι από τα χειρότερα στρατιωτικά καθεστώτα που υπάρχουν στον κόσμο, έχει δολοφονήσει πάνω από 80.000 80 ε, κατοίκου δικούς ε, δικούσεις έχει προξενήσει και προκαλέσει εθνικές εκαθαρίσεις, ε, ώστε στην πολιτική του Γέρη και Βασίλευε έστρεψε τη μία εθνότητα ενάντια στην άλλη, εντός του Μιανμάρ, mm -hmm. ε, και βέβαια με την κάλυψη της Κίνας, ε, έχει ε, επιδοθεί σε εθνοκάθαρση ανευπρογουμένου που συγκρίνεται μόνο με την εθνοκάθαρση που επιχείρησε το καθεστώ Πολ Ποτ στην Καμπότζη. Άρα μιλάμε για Επί ναι. Βεβαίως όταν έχει ξεκινήσει το καθεστώς εμφανιζόταν ως κόκκινο κινεζόφιλο καθεστώς. Ναι. Αλλά αυτά όπως μεγείνουν η υπόθεση της Καμπότζη με τον Πολ Ποτ Εξελίχθηκαν πολύ γρήγορα σε αυτά τα τυρανννικά καθεστώτα που τελικά καταβρώχθησαν εκατομμύρια κατοίκου ε, τη χώρα που υποτίθεται ότι θα την απελευθέρωναν. Οπότε αυτοί οι κύριοι τι. Λοιπόν, μέχρι τον Αύγουστο του 11, αυτοί ήταν παντοδύναμοι. Εκτελούσαν, κάναν, να δείχναν. Ναι. Ξαφνικά τον Αύγουστο του 11 βγάζουν τι στρατιωτικέ στολέ και φοράνε πουκάμισα, γραβάτε και κουστούμια. Μα. Α. Και αρχίζει η φιλελευθερωποίηση. Oh. Ιδιωτικοποιήσει, αγκαλιά με τον Τόνι Μπλερ. ήταν ο πρώτος ηγέτης δυτικό που φτάνει στη Μιανμάρ. Για ξαφνικά οι I μη κυβερνητικέ οργανώσει κατακλείζουν τη χώρα με επιδοτήσει mm -hmm. από τον ΟΗΕ, την Ευρωπαϊκή Ένωση και όλα τα φιλαθροπικά ιδρύματα και την Παγκόσμια Τράπεζα. Και φυσικά αρχίζει η φιλελευθερωποίηση του καθεστώτος μαζί με τη φιλελευθερωποίηση τη οικονομία. Τι σημαίνει φιλελευθερωποίηση. Σημαίνει ότι έτσι και κουκκουνηθείτε θα σα σκοτώ, σκοτώσω αρκεί να ψηφίζετε αυτό που σα λέμε. Mm -hmm. Αυτή είναι η φιλελευθερωποίηση. Ταυτόχρονα ιδιωτικοποιήσεις, άνοιγμα συνόρων, οικονομικών κτλ. Διότι η Μιαν Μαρ έχει δύο μεγάλα συγκεκριτικά πλειονεθήματα. Πρώτον είναι εξαιρετικά πλούσια χώρα. Δηλαδή έχει διαμάντια, έχει πετρέλαιο, έχει τεράστιες ποσότητες yeah. πολίτιμων μετάλλων. Mm -hmm. Πάνω στα οποία καθόταν η στρατιωτική οικούντα για τη χάρη στο εμπόριο διαμαντιών και άλλων πολύτιμων μετάλλων τροφοδοτούσε τη δική της ε, μακροημέρευση. Το δεύτερο είναι ότι είναι μία από τις πιο πύκνω από τις πιο ε, μεγάλες επληθυσμού χώρες του πλανήτη και Φυσικά αυτός ο πληθυσμός είναι σε πλήρη ένδια. Άρα, λοιπόν. Άρα ένα πολύ καλό δυναμικό, πρώτον για να δουλέψει ο σκλάβος στην ίδια του τη χώρα και δεύτερον για ένα μεγάλο κομμάτι του να σηκωθεί να φύγει από τη Μιαν Μαρ και να μετακομίσει στα μεγάλα κέντρα βιομηχανικής οικονομικής ανάπτυξης ως μετανάστες και διλαφραίος μετανάστης ώστε να μπορούν να ρίξουν ακόμη περισσότερο τα μέρογκάματα. Λοιπόν, αυτό ξεκινάει από τον Αύγουστο του 2011 και κλιμακώνεται. Στο τελευταίο φόρυνα θέας mm -hmm. λοιπόν, έχει και μάλιστα διαφήμιση Το Myanmar Βεβαίω. Ω τουριστικός παράδεισος A new tiger images <laughs> Δηλαδή, μάλιστα. μια νέα τίγρη αναδύεται Το Myanmar Ναι, ναι, ναι, ναι. Κατακεφαλή εισόδημα 240 δολάρια Τίγρες, δηλαδή. μιλάμε... Κάτσε τώρα για εμά που σα τα 240 δολάρια. Ας πω να μου πει. Ε, δηλαδή, το 240, ξέρει τι παίρνουμε τον αρχηπραξικοπηματία και τον φτωχό αγρότη και, και διαρρούμε το 240. Γιο... Ναι, ε, ναι, βγάζουμε μιλάμε... τα μεσαιόρα. Αυτά ναι. γνωστά. Λοιπόν, Α, έτσι γίνονται αυτά. Ο Jim Rogers, Rogers ένα από του μεγαλύτερου ε, ε, το επενδυτέ κερδοσκόπου με την τιμή και τα future options, λέει, είναι η μεγαλύτερη α, επενδυτική ευκαιρία στον κόσμο σήμερα. Άρα το λέει αυτό. Ναι. Πρέπει να το, το, το ακούσουμε σοβαρά. Ναι. Το αφιέρωμα ναι. είναι πώς ανοίγεται στη διεθνή οικονομία η Μιανμάρ mm -hmm. και μπράβο Μιανμάρ και τα λοιπά. Ιδιωτικοποίησεις που επέρχονται. Φυσικά βεβαίως το κράτος της Μιανμάρ δεν ήτανε το, η κρατική οικονομία της Μιανμάρ δεν ήταν mm -hmm. αυτό που συνήθως ονομάζουμε η κρατική οικονομία στη Δύση ή αυτό που ξέρουμε στα οικονομικά ήταν ένα κορπορατίστικο κράτος, δηλαδή ένα φασιστικού τύπου ολοκληρωτικό κράτος. Mm -hmm. Και με αυτή την έννοια είχε ε, τον έλεγχο τη οικονομίας και όχι μια ε, κρατική οικονομική ε, δραστηριότητα όπως λίγος πολύ ξέρουμε στα δημοσιονομικά. Mm -hmm. Αυτό λοιπόν τώρα ιδιωτικοποιείται και παρέ... παρέχεται. Βεβαίω ο στρατό παραμένει σε εξουσία. Η καταστολή συνεχίζεται με, έτσι, με αυτόν τον αυρό τρόπο που ξέρουμε να κάνουμε. Εντάξει, δεν του ενδιαφέρει. Δηλαδή, δηλαδή εξαφανίζονται ολόκληροι πληθυσμοί. Δεν ενδιαφέρει κανέναν με αυτόν Υπάρχουν και βεβαίω και υπάρχει και, και η τροπική ζώνη του Μιαμάρ που θεωρείται μια εξαιρετική επένδυση για μεγάλε πολιτικές ιδιαίτερα φαρμακευτικέ, για παντιδοποίηση βιολογικού υλικού. Μόνο που έχουν ένα πολύ, κακό πρόβλημα. Έχουν ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Βρίθουν από οι ηθαγενεί φυλέ. Ε, Οπότε ναι, ο με της διαδικασίες. έχει αναλάβει ναι. την εξόπιστη δύναμη. Αν οι επενδυτέ θέλουν, θέλουν να επενδύσουν εκεί, όχι του ξοδόνου μα, κάπου. Είναι χαρακτηριστικά νομίζω ότι, η νομίζω, Μιαμάρ, ότι ο ολιθό στραβό ναι. στα σύνορα τη Ινδοκίνα με, με τη Μιαμάρ, τη Ταϊλάνδη, γιατί η Ινδοκίνα είναι όλα με mm. τα κράτη. Λοιπόν ανακοίνωσε ότι τα μεγάλα ποτά, ποτάμια που συνδέονται στην Ινδοκίνα έχουν μολυνθεί ναι. σε βαθμό κακουργήματο γιατί, γιατί τα ποτάμια αυτά αποτελούν πηγή ζωής τόσο για τους αγρότες της, του, της μεγάλης χερσορινής της Ινδοκίνας αλλά και για την οικονομία τους επειδή είναι πόσιμο το νερό και όλα αυτά έρχονται τα μεγάλα βουνά ιδιαίτερα την όρος σειρά των Ιμαλαίων και άλλα. Λοιπόν έχουν μολυνθεί από τι... Από, από το τεράστιο αριθμό πτωμάτων yeah. που προέρχεται από, το, από τη Μιανμάρ τις λεγόμενες εθνικές εκαθαρίσει των φυλών προκειμένου η ζώνη της ζούγκλας, του τροπικού δηλαδή, να είναι ελεύθερη για ιδιώτε επενδυτέ εξ και Ευρώπης. Μάλιστα. Έτσι, λοιπόν, αυτή η Μιανμάρ, λοιπόν, στις 25 Ιανουαρίου, ναι. και αυτό θα ήθελα πάρα πολύ να το προσέξω, αυτό που θα το πω, το προσέξουν είναι tip. τυπ Λοιπόν, στου συμβούλου του κύριου Τσίπρα. Ναι. Γιατί θα ήθελα να το ακούσω από τον κύριο Τσίπρα, μετά να το λέει. Θα το πει. Ναι, έτσι. Θα λοιπόν. το χρησιμοποιήσει, μάλλον. Λοιπόν, Βεβαίω. Ω επιχείρημα. Είναι εντυπωσιακό, λοιπόν, ναι. αυτό που συνέβη. Τι έγινε. Διότι τι έκαναν. Αυτό που θέλει να κάνει και ο κύριος Τσίπρας ε, με την Ελλάδα. Δηλαδή. Έπεισε το pari club, δηλαδή λές Λέσκη Παρισίων, Παρισίδιο, την οποία έχουμε αναλύσει σε προηγούμενος ναι, εδώ. Να της χαρίσει το 50% του χρέους. Mm. Δηλαδή τα 4,5 δισεκατομμύρια ευρώ χρέος. Δωρεάν, πάρτε τα, σας το χαρίζουμε. Φαντάσου δηλαδή, ο Τσίπρας, με στρατιωτικά επιχειρήματα, πολιτικά, πολιτικά επιχειρήματα. Ναι. Πω Πήγε έχει. λοιπόν και τους έπεισε να τους χαρίσει το 50%. Mm -hmm. Πρόσεξε όμως τι λέει η ανακοίνωση του παρικλάμου. Λέει εκφράζουμε mm. την βαθύτατη ικανοποίησή μας για τα μέτρα που παίρνονται μακροοικονομική σταθερότητα και ταυτόχρονα τη δημιουργία θεσμών που είναι απόλυτα αναγκαοί στη διεύθυνση μιας ε, ραγδαία, εξελισσόμενης οικονομίας και ταυτόχρονα τα μέτρα που παίρνονται για μια inclusive, δηλαδή συνεκτική και α, sustainable, δηλαδή α, σταθερή οικονομική ανάπτυξη. Χαρίζουμε το 50% των συνολικών οφειλών της Myanmar, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα της οικονομικής ανάπτυξης στην Μιανμάρ, με τις προϋποθέσεις των ανοιχτών αγορών και της ιδιωτικής οικονομίας. Μάλιστα. Το Paris Club δημιουργήθηκε το 1956, με στόχο να βοηθήσει τις μεγάλες ισχυρέ οικονομίες, ώστε να λαιλατήσουν τους κρεπτακράτη οφηλέτες που τότε είχαν ξεκινήσει τον αντιαπικιακό αγώνα. Το Paris Club ήταν οι απικιοκράτες, οι οποίοι προσπαθούσαν να διασώσουν τις οφειλές από τα λεγόμενα κινήματα, αντιαπικιακά κινήματα, που βεβαίως τότε συνόδευαν τα αιτήματα σε ελληνική Αντιστατησίας με τη διαγραφή των χρεών προς αφικιοκράτες. Έτσι αυτό το, αυτό το πράγμα. Ο ΔΕ, ε, διευθυντής της ε, Παγκόσμιας Τράπεζας, ε, όπου έχει κατασταθεί... Ο διευθυντή δηλαδή ειδικό επί τη mm -hmm. που έχει κατασταθεί. Η Παγκόσμια Τράπεζα ήρθε κιόλα και κατασταθήκε μόνιμα ε, εκεί. Λέει... Αυτά γίνονται με συνοπτικέ διαδικασίε. Η Μιαν έχει ακολουθήσει ένα μακρύ δρόμο στην οικονομική τη μεταμόρφωση. Υιοθετώντα πρωτοφανεί μεταρρυθμίσει διαθροτικού χαρακτήρα ώστε να βελτιωθούν οι ζωέ των ανθρώπων ειδικά των πιο φτωχών και ε, Ευάλωτων. Εντάξει, ε, βελτιωθήκανε. Του ξεπαστρέψανε, πάνε στον παράδεισο. Φυσικά. Πολλή ε, δουλειά πρέπει να γίνει εγώ. ε, Εντάξει, είμαστε στην αρχή. Αλλά έχουμε, είμαστε committed. Έτσι, έχουμε δεσμευτεί mm -hmm. να βοηθήσουμε την τράπεζα ώστε mm -hmm. να α, μειωθεί η φτώχεια mm -hmm. και να α, υπάρχει α, α, να διασπαρεί η ευημερία. Βεβαίως, αυτό είναι μια κλισέ τοποθέτηση που θα την ακούμε και βέβαιως από τον Ολυρέν mm. και από τον Βασίλη. Σε, σε, σε παντού την ακούμε, εντάξει. Σε όλα τα μήκη και τα πλάτη, σε όλη Σε κάθε χώρα mm. Που mm. πήγε η Παγκόσμια Τράπεζα, mm. αύξησε τη φτώχεια και αύξησε τη μετανάστευση. Mm. Πόσο χειρότερα θα τα κάνει τα πράγματα στη μία μαύρη Δημήτρη. Όχι, θα του βελτιώσει, δηλαδή θα κάνει. Mm. Τι κάνουν αυτοί. Mm. Ποια είναι η πολιτική του. Εξοντώνουν του γηγενεί αγροτικού πληθυσμού. Mm. Τι παραδοσιακέ δηλαδή. Αγροτικέ κοινότητε, mm. τι εξοντών. Αυτέ οι αγροτικέ κοινότητε στι περισσότερε χώρε είναι αυτάρκη κοινότητε. Mm. Διατηρούν δηλαδή τι δομέ ε, ε, μια οικονομία κοινοτικού τύπου που, που είναι αυτάρκη. που του επιτρέπει δεν, να είναι, δεν, ναι. δεν πεινάνε παρά ναι. μόνο αν πηγαίνει ο στρατό εκεί πέρα και του διαλύει. Yeah, ναι. Λοιπόν, οι ε, επενδυτέ και τα αρέστα. Δεν, έχουν, δεν αντιμετωπίζουν πρόβλημα πείνα. Mm -hmm. Έχουν να του το ρίξουν νερό, ναι. τέτοια πράγματα. Με ιδιωτικοποιήσει και τα αρέστα. Λοιπόν, τι λέει η Παγκόσμια Τράπεζα, η Παγκόσμια Τράπεζα χρησιμοποιεί ένα κριτήριο, mm. το χρηματικό εισόδημα. Εάν δηλαδή έχεις ένα δολάριο, ε, αν το εισόδημά σου είναι ενός δολαρίου ξέρω ή ε, μεροκάματο, θεωρείς ευτόχος, mm -hmm. αυτές οι παραδοσιακές κοινότητε όμως δεν χρησιμοποιούν χρήμα. Ή τουλάχιστον δεν το χρησιμοποιούν το χρήμα με τον τρόπο που, ξε... που ξέρει η αγορά. Μάλιστα. Χρησιμοποιούν παραδοσιακέ είτε οι ανταλλαγέ, είναι κοινότητε με αυτάρκεια. Τι κάνουν λοιπόν, Μπαίνουν μέσα, ε, εισάγουν το τραπεζικό σύστημα σε αυτέ τι κοινότητε, την ατομική ιδιοκτησία στη γη και στο προϊόν, που συνήθω είναι κοινωτική ιδιοκτησία εκεί, και ισοπεδώνουν και ολευτικά αυτέ τι κοινότητε. Το αποτέλεσμα εγκαταλείπουν την αγροτική γη. Και συσσωρεύονται στι μεγάλες πόλεις. Συσσωρεύονται όμως και πάνω στι μεγάλες πόλεις και έτσι εκτινάσεται η, η λεγόμενη στη φιλία, με τη λογική ότι εκεί θα βρουν μια δουλειά. Για ένα μεροκάματο yeah, yeah, yeah, yeah. δηλαδή. Ένα μεροκάματο. Μια και δεν υπάρχει δυνατότητα πλέον να ζήσουν στο χωριό τους. Αυτή έτσι λοιπόν η Παγκόσμια Τράπεζα με την πολιτική μείωση τη στόχιας κατόρθωσε να δημιουργήσει τις μεγαλύτερες παραγκουπόλεις στον πλανήτη με το να διαμορφωθεί το 56% του πληθυσμού του πλανήτη στις παραγκουπόλεις, σε παραγκουπόλεις ζει. Μάλιστα. Γύρω από, τα, από αστικά κέντρα από... Όπως, είναι ναι, το ναι, δελχή, ναι, ναι. όπως είναι το Νέο Δελχή, όπως είναι το Μέξικο City, η πρωτεύουσα της Μιανμαρ. Ναι, ναι, ναι. λοιπόν, λοιπόν, αυτο, είναι ότι κάπου Λοιπόν, αυτή είναι η λεγόμενη... Έτσι, uh, Reduction Poverty Strategy, που λέει ναι, πώ yeah. μειώνουμε τη φτώχεια. φτώχεια το η ίδια η παγκόσμια τράπεζα θεωρεί ως νούμερο ένα μέτρο mm -hmm. μείωση τη φτώχειας σε μία χώρα, τόσο φτωχή όσο είναι η Myanmar, τη μετανάστευση. Mm -hmm. Να σου πω, θα το αναλύσουμε στη συνέχεια, γιατί πρέπει να πάμε σε βελτίο ειδήσεων. Μ' αρέσει γιατί βλέπουμε αυτό που είπαμε από την αρχή, περιπτώσεις διαγραφής χρέους. Ε, πώς καμιά φορά η λέξη, η, μάλλον ο όρος, μπορεί να χρησιμοποιείτε τελείως διαφορετικά από χώρα σε χώρα. Ακλήμως. Από πολιτική ηγεσία σε πολιτική ηγεσία. Ακριβώς. Έτσι, έχει πολύ μεγάλη λοιπόν σημασία ποιος το κάνει και πώς το κάνει και για ποιο το όφελος το χρησιμοποιεί. Λοιπόν, πάμε σε Δελτίο Ειδήσεων, εκπομπή ΑΕ, να μιλήσουμε τα μαζί σα. Λοιπόν, εδώ Εκοβή ΑΕ, Δημήτρης Καζάκης, Γεωργία Μπάστας, στις 2.30 μαζί. Ε... Και εμεί για παραμύθια σας μιλάμε, για τα παραμύθια μάλλον προσπαθούμε να σας πούμε τι παραμύθια σας πουλάνε οι άλλοι. Έτσι, Δημήτρη. Λοιπόν, ναι. ε, νομίζω ότι ήταν πολύ χαρακτηριστικό σήμερα το πως δύο τελείως διαφορετικά παραδείγματα ε, πραγματικής δημοκρατίας και βούλησης του λαού από μία Ισλανδία, mm -hmm. με μια φυσικά με έναν πρόεδρο ο οποίος εξυπηρετεί τα συμφέροντα της χώρας του και Ή πάντων φοβάται τόσο προσφασίες, προσφασίες, πολύ το λαό του, ναι. ώστε ναι. Φελτί, θέλω να πω ότι τουλάχιστον λειτουργεί με κύριο γνώμονα αυτό. Mm -hmm. Λοιπόν, όπως θα έπρεπε να λειτουργεί. Θέλω να, να πρέπει, πω λειτουσία. δηλαδή, το, αυτό είναι το, το, το, το δίδαγμα, το βασικό συμπέρασμα. Mm -hmm. Όταν ένα κράτος λειτουργεί ως κυρίαρχο κράτο. όσα και να χρωστάει, όσο μικρό και αν είναι, δεν έχουν τρόπο να το εξαναγκάσουν παρά μόνο τη βία. Αλλά η βία στις μέρες μας έχει προ... λειτουργεί ως μπούμ για να στους μεγάλους <laughs> πάλι γιατί δημιουργεί ανεξελίξτες καταστάσεις πρώτη κυρία του μεγάλους. Να. Θέλω δηλαδή να πω ότι ο μόνος τρόπος που θα μπορούσαν να εξαναγκάσουν τη Ισλανδία είναι ο πόλεμο. Αλλά ακόμη και για μια και για μια Ισλανδία που έχει 360.000 κατοικού, mm -hmm. ένα ε, νησί στο βόρειο Αρκτικό... Κάτι σαν την Κύπρο, δηλαδή. Ναι, στο βόρειο Αρκτικό, πολύ μεγάλη βέβαια, νησί από την, ναι, από την Κύπρο, πω, με την έννοια σε έκταση... Σε, σε κατοίκου επειδή είπαμε και τους ναι, ναι, ναι, υπάθλων, ναι, ναι. να πω, ναι, να ναι, καταστούμε ναι. έτσι... Ναι. Ναι. Ναι. Δεν, να κάνουν, δεν μπορούν να κάνουν αυτό που επέτρεψαν να κάνει η Τουρκία στην Κύπρο το 1974, ώστε να εξαναγκαστεί mm -hmm. ο Ισλανδικός Ισλανδικός. Δεν μπορεί να το κάνουν. Προσπάθησε επί δύο χρόνια η κυρία Δαμανάκη να οργανώσει αποκλεισμό ναι. του, της Ισλανδίας προκειμένου να διευκολύνει τους Βρετανούς, Ολλανδούς και Γερμανούς χρηματιστές να την εκβιάσουν mm -hmm. διότι να θυμίσουμε η Ισλανδία βασικό πορό έχει την αλληλεία και τον τουρισμό δεν έχει τίποτα άλλο. Ναι. Λοιπόν... Και η κυρία Δαμανάκη, ω Επίτροπο Αλεία, προσπάθησε να κάνει εμπάργκο, να οργανώσει εμπάργκο ενάντια στην Ισλανδία. Κατά τη γνώμη μου, αυτή την κυρία, όχι μόνο πρέπει να τη την Ιθαγένεια, αυτό το στοιχείο, αλλά δεν την νοιάζει. Άλλωστε, είναι ο πολίτη του κόσμου, είναι γνωστό. Θα πρέπει να την πα στη Χάγη ω ελληνικό κράτο, γιατί τότε έχει νόημα το να την πα σε ένα πολίτη. Η Χάγη το πολύ πολύ να στο βάλει στο αρχείο. Να. Λοιπόν, να την κυνηγήσει ως εγκληματία πολέμου, διότι η προσπάθεια οργάνωσης εμπάρκο θεωρείται με βάση τη Εθνής Συμβάσης ιδιαίτερα του ΟΗΕ ως όπλο μαζικής καταστροφής, διότι έχει ως στόχο τον εκδιασμό και, το, και να πλήξει τον πληθυσμό μιας χώρας, τον άμαχο πληθυσμό. Mm -hmm. Λοιπόν, αυτή την κυρία πρέπει να την συμπεριφευθούμε έτσι. Θα το, θα το δούμε όταν ο, ο λαός... Μου ανοίγεις, βέβαια πολλά ζητήματα, θέλω να τελειώσουμε το θέμα Λοιπόν, μια με το αυτό, είναι, το θέμα. αυτό είναι η στάση της ναι. Ισλανδίας ναι. όπου σαν κυριαχό κερδίζει μια μάχη μετά την άλλη Σουστα. Έχουμε λοιπόν μια άλλη λύση mm -hmm. Τσιπέικη λύση Και το λέω έτσι Διότι πολύ απλά είναι η λογική που προτείνει και ο Τσίπρας mm. Να πάμε να διαπραγματευτούμε τους δανειστές για μείωση του χρέους. Για του χρέους. Ναι. Έτσι, μεσίχα, έτσι λοιπόν και το έκανε και το, και το Myanmar ναι. και πέτυχε. 50% μείωση ναι. με το Paris Club, το παιδί είναι δικαστηρίο, είναι ένα λόμπι των ισχυρών κρατών, των ισχυρών δανιστών για τα διακρατικά δάνεια. Mm -hmm. Αφορά διακρατικά δάνεια. Mm -hmm. Και πέτυχε 50% μείωση του χρέους και για το υπόλοιπο Αναδιάδοση σε 15 χρόνια, δηλαδή από ε, εξυπηρέτηση σε 15 χρόνια, με 7 χρόνια περίοδο χάρητος. Ελπίζω α, να το ακούσω από τον κύριο Δαγασάκη, από τον κύριο Τσακαλώτο, από τον κύριο Μιλιό και από τον κύριο Σταθάκη. Να. Είμαι σίγουρος να το ακούσω. Βεβαίως εξηγήσαμε το γιατί δίνεται αυτό. Ναι, καλά βέβαια. Είπαμε ότι πολύ ωραία. Ε. Λοιπόν, και οι ε... αφήσει εκαθάριση έχουν ξεκινήσει. Λοιπόν, το λοιπόν. ενδιαφέρον ποιο είναι. <laughs> το Δετανουτά προβλέπει το οποίο κατασταθεί και αυτό σε Μιανμάρ. Έχει προβλέπει ναι. περίπου ε, 7 δισεκατομμύρια ναι. προ τι επενδύσει στο Μιανμάρ ε, για φέτο ναι. και για το επόμενο χρονικό διάστημα, περίπου τα επόμενα 2-3 χρόνια, περίπου 40 δισεκατομμύρια mm -hmm. κέρδη ή Κεφάλαιο, παραγόμενο κεφάλαιο προ το εξωτερικό mm. από την, από την οικονομία τη της Μιανμάρ. Δηλαδή, σου χαρίζω 4,5 δισεκατομμύρια και σε λέειλα για 40 δισεκατομμύρια. Mm. Να σα ρωτήσω, ε, που πιστεύεις ότι κλείνει περισσότερο ελληνικό λαό, γιατί ξέρει κάτι. Mm. Εμεί δεν έχουμε κάνει την δυνατότητα. Η πρώτη λύση τη Ισλανδία, για να την εφαρμόσουμε εμεί πρέπει να βγουμε την να Ευρωπαϊκή τελειώσουμε πάντα, Να τελειώσουμε μόνο κάτι. Ήθελαν από κάτι. Ακριβώς η περίπτωση της Μιανμάρ mm. ήταν η περίπτωση της Γερμανίας του 1953. Αυτή που επικαλείται συνεχώς. Που... Ακριβώς. Mm. Και εγώ λέω, απευθυνόμενος στους καλοπρόεδρους ανθρώπους που βρίσκονται στο ΣΥΡΙΖΑ. Mm. Και mm. ξέρω ότι είναι πολλοί. Mm. Το να έχεις μια άποψη και να λες ότι για παράδειγμα μες το ευρώ μπορώ να βρω διαφορετικό δρόμο mm. και να το ισχυρίσεις σοβαρά mm -hmm. είναι κάτι το οποίο το συζητάμε. Mm. Δηλαδή, κοιτάμε τα πιχα... Αναμετρούνται επιχειρήματα να το το και βλέπουμε. Έχουμε, για να το αυτό. Όταν έχεις έναν άνθρωπο ο οποίος τυχαίνει να είναι και ο αρχηγός του κομμάτου σου πρόεδρος ο ναι. οποίος ναι. λέει ότι να συζητάς το εκτός ευρώ είναι ανόητο και επικίνδυνο και ο ίδιος χρησιμοποιεί επιχειρήματα ή αναφορές για το χειρισμό του νούμερου ένα προβλήματος της χώρα σου που οδηγεί σε ολοκληρωτική καταστροφή που είναι το δημόσιο χρέος. Που δεν τα χρησιμοποιεί ο πιο αδαΐς Εγώ ρωτάω ποιο είναι ο ανόητος και ο επικίνδυνος. Ποιο είναι πιο ανόητος και επικίνδυνος. Ο αστοιχείωτος που το παίζει ε, μέλλον πρωθυπουργός. Mm -hmm. Ή εκείνος που εξετάζει τη δυνατότητα να πάμε και σε άλλη λύση ρε αδερφέ. Να το ψάξουμε έστω. Mm -hmm να το κουβεντιάσουμε ανοιχτά με επιχειρήματα στην κοινωνία πως αν έχεστε είτε δέχεστε το ευρώ είτε δεν δέχεστε το ευρώ να έχετε ηγέτη, ε, ηγέτη αρχηγό, ε, πρόεδρο. Ναι, ναι, ναι, ναι. να σας εκφράζει ρε αδερφέ okay. ένας άνθρωπος τόσο αστοιχείωτος και αγράμματο. και αγράμματο δεν το εννοώ με τη λογική του απλού λαού γιατί έχω δει γραμματι... αγράμματο ανθρώπους ειδικά στο Αγρίνιο που πει αγρότες ή που τώρα κατέβηκα κάτω στους Μολάους Άρχισμα. είδα αγράμμα στους ανθρώπους που βάζουν κάτω καθηγητές πανεπιστημίου και τους ποδοπατάνε, τους κάνουν χαλάκι με αυτή τη λαϊκή σοφία και την γνώση που έχουν από την κοινωνική εμπειρία δεν λέω τέτοιο αγράμμα μιλάω για έναν άνθρωπο ο οποίος τους φυρίζουν κάτι στα αυτή και δεν έχει την προσωπική αξιοπρέπεια να ανοίξει ένα βιβλίο ή έστω να γκουγκλάρει γιατί είναι γενιά της γ έτσι, Γιατί αφιβάλλω αν ναι, έχει ναι, διαβάσει ναι, ποτέ, ποτέ στη ζωή του Οτιδήποτε πέρα Πέρα από αστερίξ Νομίζω ότι είναι το πιο προθυμένο που πρέπει να έχει διαβάσει Αυτός ο άνθρωπος Δεν νομίζω ότι έχει διαβάσει Έτσι, Στην, στην εποχή μου Του επίπεδου του άνθρωπου Άνθρωποι διαβάζαν τυραμόλα Τι να κάνουμε έχουμε πρόοδο Λοιπόν σου σφυράνε κάτι ναι. Η σύμβουλή σου Ψάξ το ρε αδερφέ Ψάξ το Πώς Αν είναι δυνατόν να κάθεσαι και να λε παραμονέ ο Σόιμπλε, ότι θα του πει ότι όπω η Γερμανία διεκδίκησε και πήρε 60% στο 1953 στο Λονδίνο διαγραφή χρέου, έτσι κι εμεί. Είσαι με τα καλά σου, αδερφέ. Ξέρει τι έγινε το 1953. Οι Αμερικανοί διαγράψαν, όπω τώρα διαγράψανε στη Μιανμάρ, παρεπιπτόντω ο κ. Ζουμπάμπα έκανε επίσκεψη στη Μιανμάρ, μέσα από τον Αύγουστο του 11 μέχρι τώρα, mm -hmm. μέχρι τέλο του 12, mm -hmm. επισκέφτηκαν τη Μιανμάρ. Σόρος, Οκιμούν, Μπλερ, Ομπάμα, ποιος άλλο να δω; ε, ο Μπάκιμούν, συγγνώμη, Μπαρόζο. Α, oh, εντάξει, okay. λοιπόν, ο, όλα τα καλά παιδιά, εντάξει. Όλοι συμμορία Λοιπόν, Λέω, οι, το 53, οι Αμερικανοί διαγράφανε το, το χρέος, όχι το δικό τους, τη, όχι το Γερμανόν προς Αμερικανού των μικροτέρων παικτών της τροφικής αλυσίδας που ελέγχανε η Αμερικανική Εγγλέζη μόνο και μόνο για να ανοίξει η γερμανική οικονομία στα αμερικανικά συμφέροντα και να επιβληθεί καθεστώς απόλυτου ελέγχου της Γερμανίας από το ΝΑΤΟ. Αντιλαμβανόμαστε αυτό το πράγμα. Μιλάμε ελληνικά. Να το ζωγραφίσουμε. Σκέφτεσαι. Γιατί κάποιοι νομίζω ότι το μόνο που έχουν διαβάσει η ζωή τους και ξέρουν να διαβάζουν είναι, είναι εικονογραφημένα. Και όχι τα κλασικά εικονογραφημένα. Να σου βάλω ένα ερώτημα σε παρακαλώ. Σκέφτεσαι ότι υπάρχει ή ότι μπορεί να υπάρχει ένα μερίδιο μικρό μεγάλο. Εγώ δεν το ξέρω δεν είμαι δημοσκόπο. Ο οποίος μπορεί να λέει, δεν με νοιάζει καθόλου, αν θα με ελέγχει το ΝΑΤΟ, αφού έτσι κι είμαι στο ΝΑΤΟ, αφού αυτές είναι οι συμμαχίες, είμαι μόνος μου. Τι έπαθε η Γερμανία, είναι, μπήκε το ΝΑΤΟ, μπήκαν τα αμερικάνικα συμφέροντα, είναι πάλι μια μεγάλη δύναμη. Έχει ρωτήσει, έχει ρωτήσει τα 8 εκατομμύρια Γερμανούς που παίρνουν κάτω από 400 ευρώ. Του έχει ρωτήσει αυτό ο τύπο. Όχι, δεν βλέπει... Ή πιστεύει ότι θα είναι στου άλλου που παίρνουν πάνω από 400 ευρώ. Αυτό πιστεύει. Μπράβο. Ωραία. Όπω το λε. Αυτό λοιπόν, πιστεύει ακριβώ. Ότι αυτό. Επειδή, α... επειδή δεν έχουμε χρόνο, αύριο λοιπόν, θα αναφερθούμε. Είναι πο... Αυτό το ερώτημα καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω τι λέω. Καταλαβαίνε Το καταλαβαίνω. Λοιπόν, αύριο θα αναφερθούμε αναλυτικά στην έκθεση για την mm -hmm. κοινωνική κατάσταση της Ευρώπη που ναι. δημοσιεύτηκε μόλι πριν λίγε μέρε. Ωραία. Από τη, από τη διαρκή. Για να καταλάβουμε τι σημαίνει φτώχεια αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για το τι γίνεται αυτή τη στιγμή με την υποβάθμιση των κοινωνιών ναι. σε όλε τι χώρε και ότι η ίδια η έκθεση, ναι. θα διαβάσω απλά, ναι. ο Λάσλο Αντόρ, ο οποίο είναι ο κομίσιονερ, δηλαδή ο επίτροπο ναι. ναι. για τι κοινωνικέ υποθέσει, ευρωπαϊκέ κοινωνικέ υποθέσει, mm -hmm. λέει ένα όλο και συνεχώ διευρυνόμενο ε, έλλειμμα. Ναι αναπτύσσεται ανάμεσα στις λεγόμενες περιφερειακέ χώρε και σε ένα σκληρό πυρήνα όπου ακόμη και εκεί ο κοινωνικός αποκλεισμός και η φτώχεια γιγαντώνεται. Δημήτρη, ε, έχω μία αγωνία και πραγματικά τώρα που λέγαμε και για τη Μία Μάρκεφ και τη Γερμανία και τα σχετικά και με συζητήσει που κάνω ε, ότι υπάρχει μία σημαντική μερίδα κόσμου στην Ελλάδα τους οποίους δεν καθόλου αν μία μερίδα... Άλλοι θυσιαστή. Θεωρεί ότι δεν θα είναι μέσα σε αυτό. Είναι, είναι, είναι, είναι προϊόν της κατάστασης την οποία βιώνουμε. Ναι. Εγώ το έλεγα από την αρχή έτσι, και, και νομίζω ότι είναι αυτό το πράγμα που βιώνουμε. Και γι' αυτό δεν θέλουν να δεχτούν ε, όχι ω αναλυθεί αυτά που λες ή που προτείνεις, και άλλοι στην ίδια λογική ναι. πάντα, έτσι, αλλά ανεδαφικά σου λέει, πού πού να τα κάνουμε, πώς να τα κάνουμε. Εγώ νομίζω ότι... Σωστά αλλά δεν μπορούν να γίνουν, θέλει χρόνο και τα λοιπά, και μέχρι τότε. Και βάζουν προ κόμματα και. Αυτό ο, ο κόσμο, δεν μιλάμε για του πολιτικού ηγέτε που τους προσπαθούν oh, να εκφράσουν α, αυτό α, το κόσμο. Γιατί δεν είναι, έτσι. ναι. Το ναι. του είπα, εκεί επενδύει. Ναι. Εκεί επενδύει. Όχι στο δυναμικό κομμάτι τη ελληνική κοινωνία, στο υγιέ. Mm -hmm. Εκεί επενδύει. Mm -hmm. Λοιπόν, για μένα αυτό είναι όχλο. Γιατί... Έχει υποβιβαστεί σε ιδεολογία όχλου. Mm. Ναι, αλλά είναι πραγματικότητα. Ναι, βεβαίω. Mm -hmm. είναι, είναι το προϊόν της κατάστασης στην οποία βρισκόμαστε. Mm -hmm. Διότι και το 1941-1943 mm -hmm. ένα μεγάλο κομμάτι του ελληνικού λαού είχε μεταβληθεί σε όχλο. Mm -hmm. Αλλά χάρη στην πνευματική του διανόηση την εποχή εκείνη. Mm -hmm. Που σήμερα βεβαίως την έχουμε αλλά δεν είναι η επώνυμη, δεν είναι η γνωστή. Mm -hmm. Και βεβαίως στο τσαγανό το λίγον μεν αλλά εξαιρετικά αποφασισμένων ανθρώπων που δίναν την αντίσταση την εποχή εκείνη Κινήθηκε το υγιέ κομμάτι και έτσι συμπαρέσυρε τον όχλο. Ωστόσο, ο όχλο ήταν εκείνο που ενίσχυσε τα τάγματα ασφαλεία. Μάλιστα. Λοιπόν, και φυσικά το ξεκίνημα το, η, την προσπάθεια ξεκινήματο εμφυλίου πολέμου μέσα στην ειδική Και δεν μιλάμε σε αριστερού δεξιού, ανάμεσα στον πατριώτη και στον τάγματαλίτη. Mm -hmm. Λοιπόν, η ιδεολογία που θέλει σήμερα να μην νοιάζεται την εθνική αναξιαρτησία τη χώρα. Και για τα ζητήματα αυτά, πράγματα είναι η ιδεολογία του ταγματαλίτη. Αυτό έλεγε το τότε. Ο ταγματαλίτη έλεγε: Εξοπλίζομαι από τον εχθρό για να εξοντώσω το, τον το συμπατριώτη μου mm -hmm. επειδή διαφωνούσα ιδεολογικά μαζί του. Ήταν κομμουνιστή. βεβαίως 2.200.000 mm -hmm. τα μέλη του ΕΑΝ δεν ήταν κομμουνιστέ. Έκαλα, ε, βέβαια. Έτσι. Α... Λοιπόν, αλλά τέλο πάντων, ανεξάρτητα από αυτό, αυτό που βάζει μπροστά το ιδεολογικό yeah. του πρόταγμα. Με αυτόν τον τρόπο, ή την πίστη του προκειμένου να κάνει αυτό το πράγμα, είναι η ιδεολογία του τάγματαλλίτη. Αυτό ξέρει του ταγματαλιτη αυτο Δημήτρη. Επειδή εγώ το έχω, ε... Δεν με νοιάζει αν Συναλή... είναι αριστερό ή δεξιό. Όχι, είναι και τα Καταρχά, είναι και τα δύο. Αυτό θα ήθελα να σου πω τώρα. εγώ το έχω συναντήσει σε ανθρώπου που προέρχονται από την αριστερά και σε ανθρώπου που προέρχονται και από τη δεξιά. Δεν, ελαίως, ελαίως. Και στα δύο επίπεδα. Και το δικαιολογούν λέγοντας, το πιστεύουν προ σε κάποιου ανθρώπου. Θέλω να σου πω. Που είναι και γνωστή, εγώ δεν είμαι άδικο. Μη σε εντυπωσιάζει. Ναι, Μπορώ να σου δείξω μελέτε, κοινωνιολογικέ μελέτε, χωρών που καταραίουν mm. ή που είναι, έχουν καταρρεύσει, που ακριβώ προσδιορίζουν ένα μεγάλο κομμάτι τη κοινωνία που πλέον έχει αποσαθρωθεί τόσο πολύ, mm -hmm. που έχει αποκτήσει συνείδηση, νοοτροπία και συμπεριφορά όχλου. Mm. Αυτό ο κόσμο, τον οποίο τον είχαμε και στην Επανάσταση. Mm -hmm. Στην Επανάσταση του 2021. Ναι. Τον είχαμε αυτόν τον, τον κόσμο. Δηλαδή ήταν mm. ένα κόσμο πραγματικά δηλαδή. Το μόνο που τον έδιέφερε είναι ολουφές ή λεηλασία, δηλαδή είναι η λειλασία, δηλαδη όχλου. Να. Αυτό αποτυπώνεται σε πάρα πολλού ιστορικούς τη εποχής και ακόμη και στην επιστολογραφία του Αδαμάντιου Κοραή. Όποιος την έχει και έχει αξιοληθεί με αυτά τα πράγματα, θα δει ότι αυτό το κομμάτι των Ελλήνων τους ονόμαζε πω ψορομανόλιδες και μπατιρομπιτζιδες. Κάτι δεν το ναι, είναι και δύσκολη λέξη. Ναι, το ναι τεράδι, αυτό ναι, είναι. Αυτό. Ναι. Λοιπόν, και ο μεγάλο ψαθά, το έλεγα στο τελευταίο μου άνθρωπο. Τα, τα, τα, τα βάζω αυτά τα πράγματα. Το, το, το, του έλεγε μοροψορίλου. Ναι. Εαυτού, εγώ του θεωρώ κατημά τη ελληνική κοινωνία. Ναι. Είναι ένα, το σκουπίδι που λέμε. Ναι. Και είναι λογικό, ανθρώπινο σκουπίδι. Ναι. Το ανθρώπινο σκουπίδι που χάνει την αίσθηση τη αγάπη για το σπίτι του, mm -hmm. τη αγάπη για την οικογένειά του και κατά τη πατρίδα του. Διότι δεν μπορεί να αγαπεί την πατρίδα σου αν δεν αγαπά την οικογένειά σου και τον συνάνθρωπο. Σου. Δεν γίνεται. Και έτσι χάνοντα την αίσθηση για την πατρίδα, χάνει και το συνέστημα για τον συνάνθρωπο σου. Mm -hmm. Και φυσικά για την οικογένειά σου. Mm -hmm. Ουθέλει να την αξιοποιήσει μόνο και μόνο για να πατήσει ζύε πάνω Βλέπω αυτέ τι μέρε, αυτέ τον καιρό, οικογένειε με την ευκολία που κυριολεκτικά βγάζουν τα παιδιά τους στο πεζοδρόμιο. Κυριολεκτικό. Και μιλάω κυριολεκτικά. Και όταν τους μιλάς και τους λες τι ακριβώς κάνεις, αντιλαμβάνεσαι τι κάνεις, ε, δεν έχω άλλη επιλογή. Mm -hmm. Mm -hmm. Να πεθάνεις εσύ ρε, αντί να βγει το παιδί στο πεζοδρόμιο. Γιατί σε λίγο θα καταλήξουμε, δεν ξέρω αν είναι λιχαϊ ψέματα, άκουσα χθες την είδηση στη Βόρεια Κορέα, δεν ξέρω πόσο είναι πραγματικότητα. Έτσι. Για τώρα παιδιά, Να. ναι. Εντάξει, δεν το γνωρίζω αυτό. Δεν το ξέρω, εντάξει. Απλά λέω ότι αν καταλήγει ότι επειδή πεινά. Ε είναι η ίδια όμω αντίληψη. Α, αυτό θέλω να σου πω. Η ίδια αντίληψη. Άμα το βγάλει το πεζοδρόμιο, είναι το πρώτο αυτού, βήμα. Αυτό που, που σου λέει δεν με ενδιαφέρει αν θα γίνει αυτό ή το άλλο σχετικά με τη χώρα. Αυτό που ναι. προείπε περιέγραψε είναι ακριβώ η ίδια αντίληψη. Στην πραγματικότητα έχει αποδεχτεί το να βγάλει το παιδί του στο πεζοδρόμιο, mm -hmm. αν και δεν το έχει κάνει ακόμη. Να. Το καλύπτει, μέσα από αυτό, από αυτό που λέμε έτσι, γιατί πολλοί κόσμοι πιστεύουν ότι δεν μπορούμε, θα ζούμε σε ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον, με ένα παγκοσμιοποιημένο κεφάλαιο, άρα. Ο... Και όταν του φαίνει ιστορικά παραδείγματα παλαιότερα, πάντα ξέρει, η... το επιχείρημα είναι μα άλλε εκείνε οι συνθήκε. Άλλες... η ιστορία δεν επαναλαμβάνεται άλλε εκείνε τι συνθήκε. Ναι. Όταν του φαίνει πω ιστορικά είναι... έχουν γίνει ανατροπέ και επαναστάσει αλλαγέ. Σε έναν πόλεμο, κοινωνικό πόλεμο, ιδιαίτερα σε ένα κοινωνικό πόλεμο, έχουμε πολύ. Αυτό το κομμάτι τη κοινωνία που απολαύσει. Και δεν μπορεί να περιμένει απολύτω τίποτα από αυτό το ναι. κομμάτι. Ναι. ακόμη και όταν αλλάξει η κοινωνία mm -hmm. όταν επιφέρει την, την πολυπόθετη αλλαγή τουλάχιστον για τη mm -hmm. μεγάλη πλεισοφία mm -hmm. πολυπόθετη mm -hmm. αυτό το κομμάτι θα έχει αποσταθρωθεί τόσο πολύ που θα είναι πατελώ άχρηστο mm -hmm. σε τέτοιο βαθμό άχρηστο που πρέπει να επανακαθορίσεις τη στάση απέναντί του όπως επίσης και τη θέση του με στην κοινωνία όχι βεβαίως διοικητικά ή αστυνομικά ενώ κοινωνικά ναι, έτσι Πολλοί από, από, αυτό, από αυτό το κομμάτι του κόσμου θα χάσουν ακόμη και τη θέση του στη δουλειά και την προοπτική στη δουλειά. Δηλαδή δεν μπορεί να έχει την εργασιακή ηθική που χρειάζεται μια ανοικοδομημένη Ελλάδα ή μια ανοικοδομούσα Ελλάδα. Mm -hmm. Οπότε θα πρέπει να το βάζει στο περιθώριο. Δηλαδή ή να βρει μεθόδου γρήγορη ενταξιοδότηση, αν πρόκειται, ώστε να το στείλει εκεί που πρέπει, να μην, να μην μολύνουν με την εργασιακή και κοινωνική του ηθική το υγιέ κομμάτι τη κοινωνία mm -hmm. που θα ανοικοδομεί τη χώρα. Mm -hmm. Είτε, εάν πρόκειται για μικρότερε ηλικίε να τους κάνεις τα χρήματα να φύγουν έξω. Mm -hmm. Εγώ ξορία. Καλύτερα έξω. Ναι. Λοιπόν, ή να τους προτρέψεις. Δεν, δεν είναι να διώξει κανέναν ούτε τίποτα από όλα αυτά. Δηλαδή. Για αυτούς τα σύνορα είναι παντανοιχτά. Ε, και σωστό. θα πρέπει να είναι. Ε, λοιπόν, ε, είναι πολύ βασικό και, και σε μια ακόμη κατηγορία που εντάσσεται σε αυτή την κατηγορία, αλλά που είναι πολύ πιο συνειδητή, mm. είναι το, το κομμάτι του μαυραγορητισμού που Α, λέγαμε αυτό είναι, συνειδητή, είναι εδώ δεύτε. θα πρέπει να πούμε κάτι το οποίο θα το πιάσουμε ξανά και ξανά στην κατάσταση που έχουμε βρεθεί και επειδή όλοι λίγος πολύ γνωρίζουμε περιστατικά μαυραγωριτισμού δηλαδή το γιατρό ο οποίο εκμεταλλεύεται την ανάγκη ενός ανθρώπου ο οποίο είτε είναι άνεργο είτε δεν έχει πλέον και που προκειμένου να γλιτώσει το 25ράκι δίνει κοσμήματα δίνει πράγματα δίνει την ψυχή του την ίδια Μόνο και μόνο επειδή αυτός ο γιατρός είναι τόσο αλήτης ώστε να το κάνει. Λοιπόν, ή ο δικαστής, ή ο εισαγγελέα ή ο δικηγόρος, ή ο φυσικά, που δεν θέλει, όπως που, που, για παράδειγμα, σήμερα ένα email που α, μου στείλανε, που είχαν την ουρά μπροστά από τα ταμεία μια τράπεζας, μια ουρά γερόντων, mm -hmm. οι οποίοι περιμέναν να πάρουν τη συνταξή τους και δεν του είπε κανεί ότι αναβλήθηκε η πληρωμή. Μάλιστα. Περιμέναν επί δύο ώρε αυτοί οι άνθρωποι σε ναι. αυτήν την ηλικία. Και ένα δεν είχε την αξιοπρέπεια να πει συγγνώμη κύριε, αλλά κακώ ναι, περιμένετε. Δεν πρόκειται εδώ να γίνει. Ναι. Λοιπόν, εγώ θα του προειδοποιήσω. Βέβαια, αυτό το κομμάτι είναι μικρό στην ελληνική κοινωνία. Mm -hmm. Μικρό. Εγώ το υπολογίζω γύρω στο 10 με 10-15%. Ναι, αλλά όσο μεγαλώνει η εξαθλίωση. Ηλικία... Ναι, εγώ θα, θα του πω το εξή. Από εδώ και μπρο. Να ξέρετε. Ότι ζείτε ανάμεσά μας mm -hmm. Εσάς δεν θα σας προστατεύσουν Τα ψηλά τείχη Της βίλας τη οποίες κατοικείτε Ούτε οι 200-300 φρουροί Που θα μπορείτε να πληρώνετε Για να σας προστατεύω. Ζείτε ανάμεσά μας mm -hmm. Και η δυνατότητα Το να πάει η κοινωνία σε προγραφές Αυτών που πραγματικά Την οδηγούν στην απελπισία είναι πάρα πολύ μικρή. Δηλαδή, είναι πολύ εύκολο να πάμε εκεί. Ναι. Λοιπόν, Έτσι. θα συνεχίσουμε αύριο, σε παρακαλώ, αυτή την έκθεση για τη φτώχεια στην Ευρώπη. Βεβαίως, ναι, ναι. Και με αφορμή θέλω... Όχι τίποτα ε... να εξηγήσουμε και το τι παίζεται αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Παίζεται κατά τη γνώμη μου, ναι. και κατά τη γνώμη μου πάρα πολλών αναλυτώνω στον κόσμο, ναι. παίζεται η μεγαλύτερη φούσκα ναι. που δημιουργείται αυτή τη στιγμή στις διεθνεί που θα έχει τρομακτικά αποτελέσματα για όλε τι χώρε τη Ευρωζώνη. Ωραία, αυτό σε παρακαλώ οπωσδήποτε να τα δούμε αύριο αναλυτικά. Mm -hmm. Έχει πολύ μεγάλη σημασία, όπω και θα συνεχίσουμε ε, και λόγω τη απέτηση των ακροατών και θα ξαναπούμε και πιο αναλυτικά το θέμα του φεύγοντα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με ποιου, πώ και γιατί. Ναι, έτσι, ναι, ναι, ναι, έτσι, δηλαδή, το Α, πρακτικό. Πάντα, ξαναθυμίζω, Ισλανδία-Μέργεια δεν είναι με κανέναν. Με το λαό της είναι. Και αυτός ο λαός μια σκουκίδας. Αυτό είναι 360.000 Ναι, ναι, ναι. Πόσο μικρή είναι αυτή η χώρα. Δηλαδή, Αυτό είναι τι φοβερό, ήταν έτσι. για τη Βρετανία. Έτσι. Τι είναι για τη Βρετανία. Ναι. Να στείλει τη μοίρα της βόρειας θάλασσας. Mm -hmm. Όχι το στόλο της. Mm -hmm. Τη μοίρα της βόρειας θάλασσας. Mm. Έτσι. Δύο αεροπλανοφόρα, νομίζω μερικά καταδρομικά και ναι. καμιά καθοστή αντιτορπηλικά. Mm -hmm. Και να κάνει ένα αποκλεισμό. Σε δύο μήνες θα πεθαίναν τη πείνα αυτή. Ναι, μιλάμε τώρα για Ολλανδία και Βρετανία οι οποίοι αναγκάστηκαν και βάλαμε από την τσέπη του χρήματα μπορεί... να αποζημιώσουν. Ναι, έτσι. έτσι δηλαδή. Καταλαβαίνουμε πόσο δύσκολο είναι για τι μεγάλες δυνάμεις να αντιμετωπίζουν ένα αποφασισμένο λαό. Ναι. Ε, αυτή την είδηση βέβαια δεν την είδαμε πουθενά παραμόνωση σε σελίδες και υπάρχει προσοχή ο από πού θα τη διαβάσετε. Με το διάβολο. διάβολο τώρα πάνε εδώ. Αυτόν ε, αυτό, να κάνει τη δουλειά του. Εμείς θα κάνουμε τη δικιά μας τη δουλειά και θα κρυθούμε όλοι, αυτό είναι σίγουρο. Λοιπόν, ε, σας χαιρετάμε εδώ. Αύριο πάλι στον Art.fm 90.6 εκπομπή ΑΕ. Θα είναι μαζί σα λίγο μετά τη μία. Ε, μείνετε συντονισμένοι, να είστε καλά και καλή δύναμη μέχρι αύριο.